Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε, Regium Radio σήμερα κάτσε μου και ένα παπάρδελα. Βράδυ Πέμπτη. Το έχω, το έχω, το βραδυ πέμπτης Πέμπτη, λοιπόν. Δοδεκάτου του Σωτηρίου έτου 2016. Τελευταία εκπομπή τη χρονιά. Πολλοί, βέβαια, θα θέλαν να ήταν τη ζωή μα, αλλά εν πάση περιπτώσει, α πούμε, στις χρονιά. Ε... Και ελπίζουμε να είσαστε προετοιμασμένοι να ακούσετε κάποια πραγματάκια που θα τα ακούσετε τώρα και θα τα ακούσετε και μετά από μερικές μέρες από κάποιο άλλο. Έτσι, έτσι ήρθιστε. Εν πάση περιπτώσει, μαζί μας σήμερα είναι, όπω πάντα, τα Ζαχαροπλαστία Ελένης στην Ευαγγελιστρία 23 στο Πειραιά, 2, 11, 21, 61, 6, 17, με γλυκά παράδειξενια, Πάρα πολύ ωραία, γλυκά βασιλόπιτες ε, και όλα αυτά τα τετριμμένα που έχουμε ε, για τις γορτές αλλά και γλυκά πάρα πολύ extreme τα οποία είναι φτιαγμένα με μεράκι και με πάρα πολύ αγνά υλικά δηλαδή το βούτυρο είναι βούτυρο δεν είναι κάτι σαν βούτυρο που συγγνώμη για την έκφραση αν τρώτε λερώνει Οπότε να προσέχουμε Μας είμαστε, επίσης Το κατάστημα Χάντρες Στα 2.56 ε, Για αξεσουάρ με, Να φτιάξετε κοσμήματα Με ημιπολίτιμους λίθους Και να δώσετε ε, ε, Ένα δώρο Σε κάποιον άνθρωπο που θέλετε Χωρίς να εξοδευτείτε Και μάλιστα βάζοντας Την προσωπική σας σφραγίδα Και το προσωπικό σας γούστο Αρκεί βέβαια να έχετε γούστο, γιατί υπάρχουν κάτι άλλο, αφού βάζουν κάτι άκυρα τελείως. Και βεβαίως για τη Θεσσαλονίκη, το Ισχολεί Αληθινή Άτραπο για Shaolin Kung Fu, Roachuan, είναι πρόγονος του γνωστού Tai Chi, διδάσκε ο φίλος ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος και είναι στην οδό Τενέδου 43, Κατωτούμπα, και μόνο ότι είναι Κατωτούμπα, εντάξει, respect. 6,94, 984 94, 47 Όσοι προλάβετε μέχρι και το τέλος του έτους Έχετε δωρεάν εγγραφή ε, Στη ζωή βέβαια όλα δεν είναι πολύ ευχάριστα Και έτσι είμαι αναγκασμένος να μην ξεκινήσω και πάρα πολύ ευχάριστα Υπάρχει μια φίλη της εκπομπής Η οποία έχει ανάγκη για αίμα και ποσό ήμπλε θα μου πει έχει ανάγκη για αίμα, αλλά ε, Η φίλη μα έχει τη μητέρα τη στο νοσοκομείο και χρήζει άμεσες χειρουργική επέμβαση. Επειδή ε, έχω δεσμευτεί να μην δώσω στον αέρα τα στοιχεία και αυτά, όποιο ενδιαφέρεται και μπορεί να επικοινωνήσει με το mail του σταθμού, ε, να έχουμε επικοινωνία για να συμβάλλουμε κι εμείς για να μπορέσει ας πούμε το χειρουργείο να πάει όσο το καλύτερα γίνεται αλλά υπενθυμίζω ότι το αίμα πρέπει να το έχουμε μέχρι το Σάββατο γι' αυτό σας λέω ότι χρήζει λιγάκι ε, άμεση ε, κινητοποίηση. σας είχα πει επίσης ότι η εκπομπή αυτή ε, θα δώσει δώρα και την παλέψαμε και μαζέψαμε κάποια δωράκια Λοιπόν ο, Όσοι θέλετε καταρχήν θα στέλνετε email Στο mail του σταθμού Είτε στο δικό μου προσωπικά Αλλά κατά προτίμηση στο mail του σταθμού ε, Με την ένδειξη δώρο Για να ξέρουμε Ενώ όσοι στείλετε για το αίμα Με την ένδειξη αίμα Για να έχουμε έτσι Να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς παίζει Λοιπόν, τι προσφέρουμε εμείς σήμερα σαν δώρα. Ένα ραντεβού μαζί μου, είτε διαζώσει είτε διαμέσω Skype για όσους είναι μακριά στην Ανταρκτική, στη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Ομοίως ένα ραντεβού με τον Γιώργο το Βασιλάκο. Τρεις αναλύσεις καρμικές τρεις συναστρίες ερωτικές πέντε αναλύσεις το προοδευτικό χάρτη για τέσσερα έτη καθεμία, μία διόρθωση χάρτη, δηλαδή έβρεση της ακριβούς ώρας γέννηση, σύνο ο που τρέχει για τον βιοσυντονισμό. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σήμερα, στο τέλος τη εκπομπής. Απλά γράφτε μου ένα όνομα, ένα επίθετο, μην μου πείτε, ξέρω εγώ, Ταπεινό χαμομιλάκι παπάκι, γκυμέλ.com. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη έτσι, ε, Δεν σα κρύβω ότι η σημερινή μέρα ε, με βρίσκει λιγάκι τρακαρισμένο. Αν και το παθαίνω, σπάνια αυτό. Ε, και αυτό γιατί. Αυτό, γιατί χτες ήταν μια περίεργη μέρα είχα καταρχήν επέτειο γάμου είχαμε βγει είχα βάλει όλη τη μπρέσα όλων αυτών των ημερών ξυπνάω το πρωί όσο κοιμηθήκα βέβαια γιατί όταν κάνει εκπομπή τέτοια έκτασης ε, υπάρχει μια υπερένταση τα μπάνια, τα καυτά δεν λειτουργήσαν Δεν χαλάρωνε το κορμί με τίποτα Οπότε το πρωί μετά από 3-4 ώρες εκεί που κοιμήθηκα Σηκώνομαι 7 η ώρα πάνω να αεράτο αεράτος ο σου έξω Και το βλέπω στρώσιμο Γεννάω μέσα, με Αποφάσισα να μην ξαναπάρω κινέζικα παπούτσια Λοιπόν ήταν ένα καλό μάθημα Αλλά εν πάση περιπτώσει Δόξα Θεώ Όλα καλά Όλα ανθυρά Δεν ξέρω καταρχήν αν λίγατε ε, Πήγε να γίνει Το κέντρο της Αθήνας Μια πολύ μεγάλη ατραξιόν Με τη Ρόδα Η οποία η Ρόδα Που λέει η Ρόδα είναι θα γυρίσει Απάρια δεν γύρισε δεν είχαν καν την ευαισθησία να περάσουν ένα τυπικό σίγμα, διοικητικό συμβούλιο. Και μέσα σε όλα αυτά η Ρόδα α, δεν θα λειτουργήσει. Τι κι αν είχε βρεθεί επε, κάτω από τη Ρόδα ο Μάξ και τραγούδα και φτάνει να γυρίσει στον πόνο να μην πεθάνω. Δεν έπαιξε η Ρόδα. Μέσα σε όλα αυτά ο κύριο Καμίνης, γιατί είναι πολύ προχώ, αλλά ο Καμίνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δήμαρχος Αθηναίων ανάμενει στο χαλάνδρι, δεν μένει στην Αθήνα και τον φιλάνε και οχτώ αστυνομικοί ε... Βέβαια αυτόν δεν χρειάζεται να τον φιλάνε αστυνομική, τον φιλάνε <χι>, τα παιδιά του Βαλιάρ Νάτο πούμε που είναι μάχημοι πολύ και αυτός ο κύριος λοιπόν ο απίθανος είπε θα δώσουμε 170.000 για τη μία πλατεία που θα έρθουν κάτι τραγουδιστές οι οποίοι οι περισσότεροι εξής τραγουδιστές που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες ε, καταστάσεις είναι αριστεροί και ας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται δίπλα μου έχω και τον Στάθη που μου φέρε καφέ το παιδί και το ευχαριστώ παιδί το ευχαριστώ πολύ το παιδί. Λοιπόν, ε, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ, ας πούμε, πέστε ότι είμαι ο λέμε τώρα. Εγώ δεν θα πάρω τίποτα για μένα. Γιατί είμαι αριστερός, σέβομαι τον εαυτό μου. Αλλά, α, θα χρεώσω της, την ορχήστρα, θα χρεώσω και τα φώτα και όλα αυτά πάνε γύρω στις 30.000 και μέσα στα 30.000 είμαι κι εγώ Αλλά εγώ είμαι αριστερός δεν παίρνω τίποτα Εγώ θα πάρω ας πούμε Ένα ποδαράκι πατσά στο τέλος Για να πάει να κάτσει στη φωνή Στην άλλη πλατεία λένε γίνει γύρω στι 300 τόσε χιλιάδες Και λέω Επειδή κανένας Άνθρωπος ο οποίος έχει οικογένεια Γι' αυτό έχει εκείνο Δεν θα πάει τώρα να καθίσει και με τέτοιο καιρό Έξω τα Πακιστανόπουλα που φιλοξενούμε εδώ πέρα και οι Αφγανοί, οι αδερφοί Αφγανοί οπωσδήποτε, δεν. Ε, γιατί γέλαζε, σαμποτέρες από τέρε. Λοιπόν, οι Αφγανοί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από Χριστούγεννα. Εκτό αν είσαι Τσίπρα που πήγε στου Σύριου και του είπε χρόνια πολλά, λέγαλα Χριστούγεννα. Εντάξει, από έναν άνθρωπο που έχει μπερδέψει τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, τα περιμένει σε όλα. Μέσα σε όλα αυτά α, η κυρία Κούνεβα είναι η κυρία που δέχτηκε το όξι, μια αποτρόπαια πράξη, αλλά ούσα άνεργη βρέθηκε με 340.000 € στο λογαριασμό. Τέτοιο θαύμα έχει χρόνια να δει. Ε, μάτια ανθρώπου και αξίζει έτσι να το δούμε αυτό τώρα βέβαια πέντε πρώτου λίγο πριν τα θεοφάνια θα συναντηθούν όλοι εκεί οι εθνοπατέρες Τσίπρας ε, Αναστασιάδη, Σουακητζή και κάτι άλλο για το θέμα της Κύπρου θα μιλήσουμε και για αυτό και βγαίνει αυτός ο, ένας λάκας Που έχουν εκεί ο Θεοχαρόπουλο Και λέει να μην χαθεί η ευκαιρία για το Κυπριακό Ποια ευκαιρία ρε κομπάρε Ποια ευκαιρία εδώ πάνε να μας κάνουν Πώς το λένε Να μας κάνουν κολονοσκόπηση χωρίς μέθη Ποια ευκαιρία Λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα Για να είμαστε ρεαλιστές ε, Θα πρέπει Να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά Όχι. Καταρχήν Όσοι θέλετε, επειδή έρχονται εκλογές, και με ρωτήσετε το ποτέ, έρχονται εκλογέ. οι κινήσεις μυρίζουν εκλογές, νομιμοποιούν στο δημόσιο, ε, κόβει πολλές κορδέλες ο Άλεξης. Ακόμα και δρόμοι που δεν είναι τελείως έτοιμοι, αυτός κόβει. Ε, δίνει επιδόματα. Όλες αυτές είναι πρακτικές που όποιος είναι, τουλάχιστον, ήταν που παιδάκι στη δεκαετία του 80 Της καταλαβαίνει ότι είναι πρακτικές Πασόκ Εγώ προτείνω καταρχήν σε όλους τους φίλους ακροατές Να ψηφίσουν αριστερά Γιατί από ό,τι είδα στο πόθεν έσχες Υπάρχουν αρκετοί αριστεροί βουλευτές Που δεν έχουν καβατζώσει το 1 εκατομμύριο στην τράπεζα Και είναι κρίμα γιατί είναι δουλειά, ας πούμε Να είσαι τώρα να κάθεσε δίπλα στο φίλι, στο μυτσοτάκι. Είναι λίγο ζόρικη δουλειά Εμπάς περιπτώσει τώρα, για να πάμε και λίγο στο ΜΕΖΕ. Το 2016 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Μια χρονιά που άφησε τις σφραγίδη του, αν θέλετε, ανεξίτυλα, κατά τη γνώμη μου. Μια χρονιά η οποία κανείς, μα κανείς, δεν περίμενε τόσο τεράστιες ανακατατάξεις. Μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από το 2015 και το δημοψήφισμα της Ελλάδας που πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις ε, Παρά πολλοί δεν είναι σύμφωνοι με αυτό το σκεπτικό ενδεχομένως όμως ας το μυαλό τους και την ψυχή τους από τις κομματικές πεπιθήσεις και από τα κομματικά έτσι κομματικές προτιμήσεις που πιθανόν μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς θα καταλάβει ότι ο τσίπρα άσχετα αν το πούλησε το δημοψήφισμα που ναι το πούλησε το δημοψήφισμα ε, Άνοιξε, πυροδότησε ε, μια φλόγα επαναστατική ανά την Ευρώπη. Αθελά του. Γιατί έχει και άγνοια το παιδί. Από εκεί και πέρα άρχισε το παραμύθι. Εγώ διαπραγματεύτηκα 17 ώρες δες, και ήταν σερβιτόρος ομορομύστιος, ας πούμε, και είχε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει. Ε, όταν έγινε το σκηνικό πριν ένα χρόνο περίπου, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 15 στον Πατακλάν, είχα πει τότε που ήμουνα στον Αλβέντο ότι θα έχουμε τρία αναλόγου μεγέθους κτυπίσματα. Είχαμε Ιταλία, είχαμε Γερμανία και είχαμε και το Βέλγιο. Ήρθαν να μας δείξουν αυτά Ποιο είναι το μέλλον Της Ευρώπης Εάν Οι λαοί Δεν δουν το πραγματικό συμφέρον τους Στη Γερμανία Είχαμε μιλήσει για απώλεια της δημοτικότητας των κυβερνώντων για επιβράδυνση της οικονομίας πράγμα που οποίο δεν φάνταζε πάρα πολύ λογικό όμως συνέβη και συνέβη γιατί? γιατί η Γερμανία είναι ένα κράτος το οποίο παίζει πολύ άσχημα κερδοσκοπικά παιχνίδια ένα κράτος το οποίο ξεκίνησε δύο παγκόσμιους πολέμους θα τα πούμε στη συνέχεια και έχει τέσσερις χρεοκοπίες μέσα στον 20ο αιώνα εκ των οποίων και στις τέσσερις εξαπάτησε τους, τους δανειστέ της Τα χρέη που θεωρητικά εμείς έχουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό Τώρα, όσον αφορά για την Ιταλία, είχαμε πει τι θα παιχτεί και μάλλον ο αστεμής που βρίσκεται επί τις χειρουργικές θα έχει πάρα πολύ άσκημο πρόβλημα. Ήδη έναν πρόχειρο υπολογισμό που είχαν κάνει οι ηθήνοντες στην Μόντεντι Πάση, είχαν πει ότι είναι στα 5 δι στο έλλειμμα οι Ευρωπαίοι το πήγαν 8,8 κατά προσέγγιση 9. Όταν έχεις μια προσέγγιση εε ελληματική τάξη ω 80% κάτι παίζει, ένα από τους δύο είναι ηλίθιος ή είναι Η ειναι ρεμουλιαρη η ιταλια με λίγα λόγια ετοιμάζεται να βιώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτά που βίωσε η τον αλλο τροπο αυτα που βιωσει η ελλαδα θα ξυπνήσουν μια όμορφη πρωία πιστεύω θα είναι Παρασκευή, Μεσημέρι Σάββατο πρωί, έτσι συνήθως τα κουρία δουλεύουν εκείνες τις ημέρες ωραία και θα τους έχει κάνει το κούρεμα που κάνω εγώ το καλοκαίρι που φαίνεται το δέρμα στην τελευταία σκαλά από κάτω τώρα πάμε λίγο για την Τουρκία η Τουρκία είναι μια θεζαια, πίστευτο, όταν λέγαμε ότι θα έμπαινε σε κατάσταση ύφεση αλλά έγινε και σας λέω ότι θα τα δείτε και παρακάτω θα τα πούμε και όσοι δεν προλάβετε να ακούσετε την εκπομπή θα βάλουμε επανάληψη και λογικά αργά το βράδυ ή αύριο το πρωί θα σηκωθούν και αυτά που θα πούμε θα σηκωθούν εγγράφως για να τα έχουμε σας λέω λοιπόν με τα λόγο γνώσεως ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα όσον αφορά με την Τουρκία Τώρα πάμε στην Κύπρο Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποστεί μια άνευ προηγουμένου προδοσία Αυτή η άνευ προηγουμένου προδοσία έχει να κάνει με το ότι τόσο εδώ στην Ελλάδα, όσο και κάτω εκεί στην μαρτυρική μεγαλώνηση, που λέμε. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το ευρώ φυτό ζωή, οδεύει μαθηματικά σε μια ισοτιμία ένα προς ένα εκεί ακριβώς που το θέλουν οι Αμερικάνοι και για τον Τσίπρα είχαμε πει τα θα επανενωθεί με συντρόφους παλιούς τα ξαναβρήκε με το φωτικού βέλη το πολιτικό σύστημα αρχίζει και αποσυντίθεται Αρχίζει και αποσυντίθεται γιατί διότι όσοι περάσαν ή μάλλον οι περισσότεροι για να μην τα ισοπεδώσουμε και όλα κοιτάξαν πρώτα την πάρτη τους, εν συνεχεία την εκλογική τους περιφέρεια η οποία θα τους έδινε τα ψηφαλάκια για να εκλεγούν και τελευταίο στη μοίρα αφήσανε το, τη χώρα τη δίσμηρη Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν πάτε στο Αττικό μετρό, δεν ξέρω αν δουλεύει κάποιο εκεί, οι περισσότεροι μιλάνε ολοιονί και λιονί και μπλί, γιατί είναι από τα γρήνια. Λοιπόν. Πάμε λίγο για το 2017. Το 2017. Α, το 2017 είναι ο προάγγελος του 2018 και αυτό δεν είναι φοιολόγημα ούτε κάτι το οποίο προκύπτει ως μαθηματική αν θέλετε συνέχεια οτιδήποτε μην ημιτελές κατά το έτος 2017 θα ξεκαθαριστεί δια της βίας το 2017 είναι δύσκολο για τις περισσότερες χώρες μα κρατών. Είναι η παρουσία του ουρανού που θέλει να αποκόψει και να πετάξει οτιδήποτε άρρωστο. Η ιστορία κάνει κύκλους. Είναι ο Ποσειδώνας που ζητά μέσα από τα ψάρια, μέσα από τους συχθεί την επιστροφή του κόσμου στις αρχικές του αξίες στα ήθη, στα έθιμα, την επιστροφή στις ρίζες. Μια μεγάλη περίοδος του 2017 μια μεγάλη χρονική περίοδος του 2017 έχει το Δία στο Ζώδιο του ζυγού η οποία είναι η έξαρση του Κρόνου ενώ ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιο του Τοξότη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ζώδιο το οποίο κυβερνά ο Δίας προσπαθώ λίγο να στα κάνω λίγο πιο λιανά για να καταλάβουν και κάτι κά, κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα από αστρολογία Ήδη έλαβα ένα email από μια φίλη από τη Θεσσαλονίκη η οποία σε ένα σχετικά μεγάλο email μου εξήγησε πέντε πραγματάκια και είμαι υποχρεωμένος να λαμβάνω υπόψη μου τους ανθρώπους που οι οποίοι πάντα καλοπροαίρετα μπορεί να πούνε και κάτι παραπάνω. Η εκπομπή να μην στεναχωριέσετε γράφεται σε τρεις κόπιες οπότε θα πρέπει να γίνει πυρηνικό έλεθρο για να μην γράφει. Η παρουσία του Δία στο Ζυγό και του Κρόνου στο α, Ζώδιο του τοξότη την είχαμε ξανασυναντήσει όταν υπήρχε η έναρξη του ψυχρού πολέμου. Αυτό όμως, αν προσπαθήσουμε λίγο να το προσωποποιήσουμε λίγο περισσότερο και να το ράψουμε λίγο περισσότερο, αν θέλετε, στα δικά μας, στα της Ελλάδας νομίζετε τυχαία βγαίνουν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν. Λέγαμε στα σεληνιακά, όχι συγγνώμη, στα, στην αστρολογική εκτίμηση του μηνό Δεκεμβρίου 2016 ότι θα υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία θα φέρει τα πάνω κάτω η δικαστική απόφαση αυτή ήταν μια απόφαση του πρωτοδικίου Αθηνών η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ καθιστά την πλειονότητα των Ελλήνων μη λόγο λόγω του ότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιωθεί ανακεφαλαιοποιηθεί δις και τρεις φορές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει χρέος Αυτά αν θυμάστε τα λέγαμε από τον Αλμπέντο Οι δικαστές αυτοί υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι σέβονται το λειτουργήμα το οποίο κλήθηκαν να υπηρετήσουν και πραγματικά ο Θεός να τους έχει καλά Και γιατί βλέπουν ότι η πολιτική εξουσία Πετάει χαρτά εδώ Σου λέει Αλέξη μου Θέλεις να πουλήσεις Σε φάουν στα δάνεια Εσείς τράπεζες Την κάνετε αβαβά τη δουλειά Και αβαντάρετε αυτή την κατάσταση Και ο λαός πεινάει Επειδή όχι περισσότεροι Όλοι οι δικαστές είναι τριτοδεσμίτες Άρα έχουνε διαβάσει Μπόλικη Αρχαία ελληνική γραμματεία Για να μπορέσουν να μπουν Προτίστως στη νομική και εν συνεχεία Στη σχολή δικαστών και εισαγγελέων Αφού λέει εσεί Αβαντάρετε αυτά τα γαμίδια Για δάνεια Τα κόκκινα Σκέφτεται ο δικαστής Το μένανδρο όχι την οδοσμένου άνθρωπο που την έχουν κάνει άντρο ή μαυριτανίοι εκεί. Ουδής ανάγκης μίζων ισχύει νόμος. Δηλαδή δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης. Όλα αυτά έρχονται για να κλείσουν το 2016 δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδα στον κόσμο Για να μην χάνει τα σπίτια του Για να μην του κατασχετούν τους μιστούς Και σε αυτούς τους δικαστές αξίζει ένα μεγάλο μπράβο Επιστρέψαμε Είπαμε σήμερα η εκπομπή Θα είναι λίγο πιο μεγάλη σε διάρκεια Αλλά θα προσπαθήσουμε Λίγο να στο κάνουμε όσο το δυνατόν Με πιο απλά λόγια Προκειμένου να Ξέρετε τι ακριβώς παίζει Που ακριβώς Τι ακριβώς συμβαίνει Που οδεύουμε Και ποιες είναι οι πραγματικές Δυνατότητες Λοιπόν, τώρα εγώ αυτό που θέλω να πω στους φίλους ακροατές σε εσάς δηλαδή είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ρεζουμέ το ρεζουμέ που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής είναι ότι ε, θα πρέπει λίγο να γίνει κατανοητό πως μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία η κατάσταση αυτή δεν την έχουμε ξαναδεί Και δεν την έχουμε ξαναδεί Γιατί, γιατί ε, Όλα γίνονται ε, Κάτω από περιέργε συνθήκες Μην λαμβάνετε υπόψη σας Τις δημοσκοπήσεις Και μην τις λαμβάνετε υπόψη γιατί Θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις Αυτό που δείχνει ότι Κυριάκος Μητσοτάκης 15 μονάδες μπροστά μου θυμίζει χίλαρη Clinton ε, στην Αμερική που δεν έβρισκε ούτε το ταμπούν τον Τόναλτ Τραμπ αλλά τελικά βεντούσα. Τώρα όσον αφορά για το ευρώ επειδή οι περισσότεροι έχετε πάθει μια ψυχωτική κατάσταση το ευρώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι είδατε έφυγε η, η Αγγλία από το ευρώ δεν συνέβη στην Αγγλία στην τέλεια του κόσμου θα μου πείτε δεν ήταν στη ζώνη του ευρώ βεβαίως θα συμφωνήσω ε, το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερη όχι ιδιαίτερη, δεν έχει μάλλον πρωτογενή παραγωγή για μένα αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το ευρώ μπαίνει σε μια περίοδο πάρα πολύ άσχημων κλειδονισμών αν μπείτε πριν λίγο που διάβασα στο ProNews που είναι ένα εξαιρετικό ειδησιογραφικό site. προσωπικά εγώ είναι αυτό μαζί με το crushonline.gr που ενημερώνομαι και κάποια ξένα βέβαια αλλά λέει είτε κερδίσει ο φιλιόν είτε κερδίσει η Λέπεν νικητής είναι ο Πούτιν αν ανατρέξετε στι εκπομπέ πίσω αυτή ακριβώς τη φράση την έχουμε πει εδώ Θέλω να καταλάβετε ότι Εννοείται ότι δεν είμαστε θέοι Αλλά έχουμε Για μένα η Uranian είναι ένα φοβερό εργάλειο Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει ε, το μεσουράνημα του ευρώ για το έτος 2017 μιλάει για απροσδόκητες αλλαγές από προσταφερέσεις μελών, νομισμάτων και θέσεων αδυναμία να κατανοηθεί η θέση των άλλων και αυτό σηματοδοτεί εγκατάληψη και αυτό ίσως σημαίνει ισχυρή αλλαγή και διαφοροποίηση στις αλλαγές, στις ισοτιμίες με τα λοιπά ισχυρά νομίσματα δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πάυση πληρωμών τραπεζική κρίση αλλαγή νομίσματος ή αποχώρηση ενός μέλος που τελικά συγκλονίζει θα ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη γενικότερα είναι ένα κονκλάβιο υλιθιων με σημεοφόρους τους Γερμανούς αυτή είναι η Ευρώπη η οποία υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση η Ευρώπη του σήμερα δεν έχει σχέση με την Ευρώπη του Ντέστεν και την Ευρώπη του Καραμαλή που εμένα το θεωρώ μίζο περιπτώση σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά τα πράγματα Το 2016 λοιπόν για να πάμε λίγο και στα της Ελλάδας α, ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα επώδυνη μια χρονιά που είχε τεράστιες αματροπές που οι επιδράσεις τους θα φανούν στο μέλλον και θα μετατρέψουν τις ήδη υφιστάμενες καταστάσεις το έτος 2016 θύμισε αρκετά το αντίστοιχο 1987. Προβλήματα και σκάνδαλα με τράπεζες. Τότε είχαμε την Κρήτη, τώρα είχαμε την Αττικής, η οποία μη φανταστείτε ότι η Αττικής τώρα έγινε μια κατάσταση γαργαρέτα, την κάνουμε αβαβά τη δουλειά, θα την βρούμε μπροστά μας. Προβλήματα με μέσα μαζικής ενημέρωσης, Τότε ήταν στα του εφημερίδες Ο Πάλε Ποτέ Δολ ε, Τώρα είναι τα κανάλια Και εν συνεχεία ένας Μητσοτάκης Ο Επίτιμος Στο τιμόνι της χώρας Μητσοτάκη θα έχουμε πάλι Στο τιμόνι της χώρας Και ένα special court Το 2016 είχαμε προβλέψει πως το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας δεν θα είναι τόσο το οικονομικό αλλά το λαθρομεταναστευτικό. Θυμάμαι μου την είχαν πέσει πάρα πολλοί κόσμος, που που ήμουν ερετικός, ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο αλλά σε κάποια πράγματα ίσως... Δεν πρέπει να τα βάσουμε σε τέτοια μοντέλα Και γιατί Γιατί οποιοςδήποτε περνάει λάθρεα Τα σύνορα της χώρας μου Είναι λαθραίος Δεν με ρώτησε Από το 2012 Είχα ευθαρσός πει η ανάπτυξη Θα φανεί το 2016 Και θα ήθελα να σας πω Πως δεν σκαμπάζω από οικονομικά Δεν είμαι οικονομολόγος Ενδεχομένω όμως η αστρολογία φάνηκε πιο αξιόπιστη Από τους οικονομολόγους που το 10, που το 11, που το 12, που το 13, που το 14, που άντε το 15 έρχεται την ανάπτυξη Ήδη η Eurostat είδε αλλαγή του ρυθμού ανάπτυξης Από μείον 0,9 το αεξάμεινο σε συνολικό θετικό πρόσημο συν 0,2 και πιστέψτε με ότι Eurostat δεν θέλει να μας δει να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου να μας επιβάλει τα μέτρα τα οποία θέλουμε δεν θα πρέπει να νομίζετε πως έγινε κανένα μεταφυσικό θαύμα Ε, απλά η φαριά βιομηχανία της Ελλάδας Ποια είναι Ο τουρισμός Καρπώθηκε ένα μεγάλο ποσοστό Που Που ήθελαν να πάνε στην Τουρκία Αλλά κάτι το εμπάρκο της Ρωσία, Κάτι οι βόμβες που βγαίναν μανιτάρια από τους Τούρκους ε, Κάνανε τους ε, Τούρκους Να υποστούν ζημιά άνω Του 25% του ΑΕΠ διότι να ξέρετε η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο νομισματικό καθεστώς Μπορεί το επίσημο νόμισμα της ε, Τουρκίας να είναι η τουρκική λίρα Στα παράλια όμως όλοι δουλεύουν ευρώ και δολάριο Οπότε η ζημιά η οποία έχουν υποστεί είναι πολλαπλάσια ε, Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας ξαφνικά φόρεσε τον ΠΕΡΕ Και κάνει κόλπα και είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι η Ευρώπη. Φοβάται όχι εκλογές αλλά δημοψήφισμα. Αν θέλετε, μια off the record ερμηνεία στην πραγματικότητα η Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ασόιμπλε μακριά από μας θα προτιμούσα από το να έχω αυτό τον νευρωτικό το, το, το τζίπρα να έχω το Κυριάκο που είναι πιο πυθύνιος ας πούμε από φαντάρο μπροστά σε στρατηγό Άλλωστε το ότι η Αγγλία είπε όχι στην Ευρώπη η Ιταλία είπε όχι στην Ευρώπη και η Ουγγαρία είπε όχι στους μετανάστες είναι έργο τσίπρα Άσχετα αν αυτό που έκανε μας πουλήσε το ευρωπαϊκό όνειρο δεν είναι τίποτα άλλο από τον το λοιπόν για να ζήσει η Γερμανία. Μία χώρα που έχει ξεκινήσει δύο παγκόσμιους πολέμους έναν ευρωπαϊκό οικονομικό το σήμερα, στην εποχή που ζούμε και έχει εξαπατήσει τέσσερις φορές του δάνειστές τη. Η πρώτη ήταν το 1922 επί Γιώζεφ Βίρτ που δήλωσε αδυναμία πληρωμών γιατί θέτει ως προτεραιότητα το ψωμί του λαού του. Ακριβώς αυτό δηλαδή που δεν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, στις 9 Ιουλίου 1932, στη διάσκεψη της Λοζάνης, διέγραψαν ένα τεράστιο χρέος της Γερμανίας. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1990 με την επανένωση της ε, Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία ο καγκελάριος Χέλμουτ Κολ κήρυξε στάση πληρωμών για να μην πληρωθούν τα δάνεια και επανορθώσει. Και αυτά δεν τα λέω εγώ τίποτα όπου Τα λέει ο Γερμανός καθηγητής ο Γερμανός καθηγητής ιστορίας της οικονομίας Albert Ρίτς είναι στο London School of Economics και έδωσε συνέντευξη στο έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel και παρόλα αυτά μας κουνάνε το δάχτυλο πολύ απλά γιατί εμείς δεν έχουμε πολιτικούς έχουμε νάνους και έχουμε συγγνώμη για τη φράση νενέκους Λοιπόν, επιστρέψαμε διότι έχουμε σήμερα να πούμε αρκετά πάμε λίγο με πιο αργοριθμό προκειμένου να μπορεί ο καθένας να μας παρακολουθήσει Λοιπόν, το 2017 είναι μια χρονιά ολοκληρωτικών ανατροπών Αφού τόσο ο Βουλκάνος όσο και ο Άδμητος αντίστοιχα θα έχουν μπες σε διαφορετικές μπάντες και αυτό σηματοδοτεί κοσμοϊστορικές αλλαγές ενώ θα υπάρξει σε εφαρμογή από το τέλειο Αυγούστου 2017 η εξίσωση Άδμητος Βουλκάνους ίσως μηδενική κρύου. Αυτό ω ερμηνεία λέει το σκληρό χτύπημα της μοίρας. Είναι για όλο τον κόσμο Θα το προσωποποιήσουμε Χτυπάει στα γενέθλια Μεσοδιαστήματα όμως Κρόνου Βόρειου Δεσμού Ουρανού Ποσάιντον Άρη Δία Χαντές Άδμητος Και Βόρειου Δεσμού Ερμή Που μιλά για αποξένωση της χώρας Έντονη προπαγάνδα Που τελικά θα έχει εντελώς διαφορετικά Από τα επιθυμητά Αποτελέσματα Οικονομία και κοινωνία η ελληνική κοινωνία έχει κάθε λόγο να νιώθει ταπεινωμένη αφού η ελπίδα του Αλέξη Τσίπρα έγινε εφιάλτης για πολλούς Έλληνες Είμαι υποχρεωμένος όμως να τονίσω πως η χρονιά πρέπει να χωριστεί υποχρεωτικά σε δύο φάσεις όχι απαραίτητα ισομεγέθη μεταξύ τους η πρώτη είναι από 21 Δοδεκάτου 2016 δηλαδή τη διανύουμε με λίγα λόγια έω 13 Ιανουάτου 2017 και η επόμενη είναι από 14 Ιανουάτου έω 21 το 2017. Η πρώτη περίοδο είναι ιδιαίτερα αγχωτική, ιδιαίτερα μέχρι τις 18 όπου θέλω να ταινίσω πως ο τουρισμός μπορεί να μα βγάλει ω πρόσωπος Ιδιαίτερα αν επιταχυθούν τα θέματα Βίζας με τη Ρωσία θα έχουμε πλεόνασμα τουριστών. Εκεί όμως κρύβεται και μια παγίδα. Το βούλιαγμα της Τουρκίας ίσως θελήσει να κάνει ζημιά η Τουρκία στέλνοντας καραβιές απελπισμένων πρακτόρων του σώρος. Ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε αρκετά έκτροπα Ίσως χρειαστεί σε διάφορα νησιά να έχουμε αποστολή ειδικών κλιμακίων τόσο της Ελλάς, δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας όσο και δυνάμεων του στρατού Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν θα είναι τόσο το οικονομικό όσο η αυξανόμενη εισαγόμενη κλιματικότητα σε συνδυασμό βεβαίως με τα γεγονότα σε hot spot, σύνορα και φυλακές. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί ο ετήσιος ουρανός που μιλάει για εμπλοκές και αναφλέξεις αλλά και μία ξαφνική διακοπή οικονομικής υποστήριξης. Όλα αυτά θα οδηγήσουν να γίνει μερικώς μία ανασύσταση των δυνάμεων και πανέλεγχος της λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους βέβαια ο annual αλκρόνος και ε, μιλάω για τον χρόνο τον υποθετικό όχι το Saturn μιλάει για εμπλοκές και αναφλέξεις αλλά ε, συγνώμη ε, όλα αυτά θα οδηγήσουν να γίνει βέβαια ο annual chronos, ε, θέλω και για άλλα γιατί βγάζει νέους νόμους και νέες διατάξεις σε οικονομικά ζητήματα για το έτος 2017, η χώρα θα αποκτήσει νέου και ισχυρούς εχθρούς λόγω της εμπλοκής των αξώνων, ερμή χαντέ και κρόνο χαντέ αντίστοιχα, που θα ζητούν μετεπιτάσεως την αποπομπή της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ και γιατί όχι και από τη συνθήκη του Σέγγεν. Θεωρώ Ξεκινούν οι προπαρασκευαστικέ ενέργειες χωρίς να αποκλείστε και η τέλεση του γεγονότος εντός του 2017. Και για να μιλήσουμε απλά ελληνικά, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν καταλαβαίνει, λέμε ότι το έτος 2017 έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητε ε, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να μα σουτάρουν, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να μα και χωρίς προετοιμασία. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσεχθεί και μάλιστα ιδιαίτερος είναι πως το ευαίσθητο σημείο της κατασκοπίας Χαντές, κρόνος υποθετικός ίσον βόρειος δέσμος πέφτει μεταξύ άλλων στα γενέθλια μεσοδιαστήματα ζεύς βουλκάνους δυνατές εκρήξεις κρόνο ουρανού ακαμψία φιλονικία και κιούπιντο χαντέ. Κιούπιντο χαντέ είναι η αποθήκευση εκεί που ζουν βαγμένη άνθρωποι και μιλάει ξεκάθαρα στα hot spot εάν υπήρχε ένας προληπτικός έλεγχος κλιμακίων της αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα πάντα σε αυτά τα hot spot θα βρίσκαμε απίστευτα πράγματα από πλήσμο. Αυτό έχω να πω. Τα μεγάλα ζόρια είναι μεταξύ Απριλίου 2017 και Νοεμβρίου του ίδιου έτους, λόγω της εμπλοκής του Ποσειδώνα, ποσάιτο, μηδενική κρύου και μεσουράνηματος, που θα πρέπει να προσέχουν τόσο οι αρχές όσο και οι κάτυχοι των κατατόχωπους περιοχών, από τη πορά πλαστών ειδήσεων και από την κατά ένα περίεργο τόπο κατοχή όπλων που θα έχουν οι φίλοι μας, οι φιλοξενούμενοι και οι κατατρεγμένοι οπωσδήποτε ίσως να έχουμε βανδαλισμούς εκβιασμούς και γενικά ακραία κοινωνικά φαινόμενα που μπορεί να φτάσουν στα όρια της σύραξης ε, Είδα προ, προχθές ένα βίντεο για να κάνω και ένα διάλειμμα το οποίο είχαν πάει τώρα κάτι Πακιστάνοι σε ένα μαγαζί στην Κρήτη Δηλαδή εντάξει φίλε υπάρχουν 50 νομοί στην Ελλάδα μην πας στην Κρήτη να κάνεις τέτοιε παπάρκες, δηλαδή πάρε ένα εγχειρίδιο χρήση να ξέρεις πού σε παίρνει, πήγαινε στην Κέρκυρα πήγαινε στη Ζάκυνθο ξέρω εγώ, πήγαινε στην Κάλυμνο όχι στην Κρήτη πάει στην Κρήτη του λέει, του λέει ο ένας ο φίμε. Ε, Κλείσε του λέει το, Τη μουσική Να βάλουμε τα δικά μας Τώρα ο Κρητικός είχε βάλει μαντινάδε κανέναν κοντάρο Κανένα είναι κυριακάκι κάνει είναι μπικάκι ε, Λέει παιδιά λέει, δεν είναι Άμα λέει, δεν το κλείσεις το, Τη μουσική του λέει Εμείς θα φύγουμε Όλα του λέει με την κρασική προφορά Πλερώστε και φυγέτε Πάει, βλέπει την εικόνα της Παναγιάς της Βερφοκρατούσας, λέει κατέβασε κατά αυτή την πιπ. Καταλαβαίνετε, είναι η κλασική ατάκα που λένε όλοι οι άντρες για τις περισσότερες γυναίκες εξαιρωμένου της μητρό του. Με το που το ακούει αυτό ο κριτικός, ακώνει αυτό που κόβουνε τα... τα κάρβουνα και με την κλασική κριτική προφορά, έτσι e, ούπεξα δύο συσχέρες του τσισέσπασα" να γιασούν τα χέρια του και σηκώθηκαν και φύγανε. Αντιλαμβάνεστε και μην μου πείτε ότι είναι μεμονωμένο γεγονός γιατί πολλά μεμονωμένα γεγονότα υπάρχουν. Το θέμα είναι πως στην πολιτική ζωή δεν υπάρχει ενότητα αφού οι επαναστάτες αριστεροί μας έγιναν φιλελεύθεροι και σουφραζέται στον προσφύγον. Καλός ή κακός όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι κυβερνήσεις πλέον σιγά σιγά, εξαιρουμένου βεβαίως του Μητσοτάκη, θα είναι κάπω πιο πατριωτικές. Παράλληλα δείχνει πως και ο κόσμος θα οργανωθεί καλύτερα, ενώ μεγάλο ρόλο θα παίξουν περιπολίες πολιτών σε κάποιες περιοχές που θα απαρτίζονται από άτομα που απέκτησαν ειδική στρατιωτική εκπαίδευση κατά το παρονθόν, παραδείγματος χάρη Λεφέδ, και Εφέδρων Αξιωματικών. Κάποιο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα θα επιβαρύνει την ελληνική οικονομία αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει να έχουμε μια ισχυρή στρατιωτική και αποτρεπτική δυνάμη. Είναι αυτό που είχαν πει οι Λατίνοι si parambellum που σημαίνει. Αν επιθυμεί την ειρήνη θα πρέπει να προετοιμαστείς για τον πόλεμο. Στον τομέα της υγείας τα πράγματα θα είναι χειρότερα από τραγικά αφού άδμητος επάνω σε άξονε που σχετίζονται με την υγεία σηματοδοτεί εξελίξεις με ελίψεις σε υλικά και αναλώσιμα που θα καθιστούν ακόμα και την απλή νοσηλεία αρκετά δύσκολη ιδίω βεβαίω αν φέρεις ελληνική υπηκότητα. Ε, με αυτά και με αυτά είδαμε τι έχει να γίνει σε οικονομικό και α, κοινωνικό α, επίπεδο. Πότε θα πρέπει να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι το 2017 είναι αρκετά περίεργο στην οικονομία διότι είναι μια περίοδος η οποία θα χρειαστεί να κάνουμε περαιτέρω αν θέλετε περικοπές σε κάποιες δαπάνες το θέμα με την ε, ε, υγεία δεν θα είναι πολύ καλά τα πράγματα και θα πρέπει να διαφυλάξουμε όλοι οι Έλληνες σαν κόριο θαλμού την βαριά βιομηχανία που έχει η πατρίδα μας και δεν είναι τίποτα άλλο από τον τουρισμό. Διότι εκεί πέρα παίζεται όλο το παιχνίδι, εκεί πέρα θα δούμε κατά πόσο α, τα πράγματα θα μπορέσουν να πάνε καλύτερα. Κα θέλω να σας ευχαριστήσω και για την υπομονή σας Αλλά και για την προτίμηση που δείχνετε Διότι σήμερα it's official που λένε και οι μορφωμένοι ε, Σπάσαμε ρεκόρ, το τερματίσαμε Βέβαια μπείτε έχουμε χώρο δεν μασαμε Αλλά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και μας ευχαριστεί έτσι ιδιαίτερα Πάμε λίγο τώρα γιατί τώρα μέχρι τώρα είχαμε ορτεφάκια σας είχα βγάλει εκεί τρουφάκια μαλακία στέργια Πάμε τώρα στο κύριο πιάτο Πολιτικές προβλέψεις για την Ελλάδα για το έτος 2017 Στον πρόλογο έχω βάλει ένα απόφθεγμα του Otto von Bismarck, μεγάλου πρόσου πολιτικού ο οποίος λέει τις επαναστάσει προετοιμάζουν οι τις πραγματοποιούν οι φανατικοί αλλά τις εκμεταλλεύονται τα αποβράσματα της κοινωνίας. Το 2017 είναι ένα καταλητικό έτος και προάγγελος του 18 όπου εκεί θα γίνει το κοινωνικό παύλα κομματικό παρανάλομα του πυρός. Το 2017 αναλύοντας τον ετήσιο annual χάρτη προκύπτει αρκετά δύσκολο μα και ανατρεπτικό. Καταρχήν ο ετήσιος ορόσκοπος μα μας μιλά για προβλήματα επάνω σε γιορτές αλλά και την ανάγκη για μια συντάφτιση απόψεων σε πολεμικό δόγμα. Αξίζει να σημειωθεί πως σταδιακά το ΝΑΤΟ αρχίζει να χάνει την αξιοπιστία του αφού αντιλαμβάνονται όλοι πως το σύμφωνο της Βαρσοβίας αυτό ήταν και ο λόγος ύπαρξης και ίδρυσης του ΝΑΤΟ έχει πάψει να υφίσταται και από την άλλη σε πιθανότητα εμπλοκής μεταξύ δύο χωρών εντός της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται γεγονός που το κάνει ένα στρατιωτικό ποδιοπιλάτο. Από την άλλη λειτουργεί σαν έμεσος δίλερ των Αμερικάνικων οπλικών συστημάτων Το ετήσιο μεσουράνιμα σημαντοδοτεί συνθήκες εγκατάληψης της χώρας μας, το έλεος, χειραγώγηση μας και σπεκουλάρισμα του χρηματιστηρίου. Παράλληλα, ο ετήσιος χρόνο μιλάει για μια τεράστια εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, σε παρένθεση, αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ το κράτος θα επιβάλλει κάτι σαν τον μεγάλο αδερφό ε, για να ελέγχει τι συναλλαγές σω η χρήση της τεχνολογίας να βοηθήσει σε αυτό παραδείγματος χάρη απευθεία σύνδεση με online με την εφορία Σε επίπεδο όμω χορηγήσεως και καταβολής συντάξεων και λοιπόν υποχρεώσεων δεν θα είναι και όσο θα πρέπει να είναι ο κάθε υπήκος της χώρας τάύτης. Για παράδειγμα η λήψη δέσμης μέτρων που έρχεται ω προσωρινό π.χ. θα έχουν ένα σχεδόν μόνιμο χαρακτήρα Έτσι με τα λόγου και με παρησία Λέμε ότι θα είναι μια χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων Προσέχτε εκλογικών αναμετρήσεων και θερμών αντιπαραθέσεων Πρέπει να σα πω κάτι, το οποίο πέρα πέρα είπε πέρα ο κύριο Πούτιν στην κυρία Πέμπλε. Ο κύριο Πούτιν γύρισε μπροστά σε όλους τους ζωγράφους, κοίταξε τη Μέρκελ και για ένα ανάλογο θέμα όπως το βουλικό του γέντες στην Βουσία. Ανάλογο με αυτό το μνημόνιο είπε στην κυρία Πέμπλε, «Ο γάμο στην πατρίδα δεν τελειώνει παρά μόνο με γαμίση». Επομένως κυρία, πρέπει να ξέρει, το, το μνημόνιο ήταν γαμίση. Τώρα περάσαν πεντε χρόνια και εσείς δεν μπορείς να. Λοιπόν, τι λέει όμως το 2017 για τα κόμματα της Βουλής; Καταρχήν για να μην γελιόμαστε. Η κατάσταση στην πολιτική ζωή της χώρας δεν είναι καλή αφού οι περισσότεροι δεν είναι τίποτα άλλο από κυφήνες, ως φιοκάμπτες και αμερικανόδουλοι και γερμανόδουλοι προσκυνημένοι. Θα πρέπει όμως να θυμούνται πως ο λαός είναι το αφεντικό τους και κανείς άλλος. Ας δούμε όμως τι μέλη γενέστε. ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Αλέξης Τσίπρας ο ταρπίος βράχος είναι ένα βήμα από το Καπιτόλιο. Το 2017 είναι για τον μέχρι στιγμής Έλληνα Πρωθυπουργό πάρα πολύ δύσκολο. Ασφαλώς και δεν μπορεί να πιστεύει αυτά που λέει περί κράτους που μπορεί να δίνει χρήματα όπως αυτός νομίζει γιατί καταρχήν δεν είναι Πρωθυπουργό όπως πιστεύει αλλά πουσιολόγος των Γερμανών και αφετέρου δεν υπάρχουν χρήματα αφού είμαστε πτωχευμένοι από το 2010 η φράση που βλέπετε ή που ακούτε στην προκειμένη περίπτωση περί βράχου ε, που είναι ένα βήμα πριν το Καπιτόλιο για τους Ρωμαίους ταύτιζαν το βράχο αυτό με την προδοσία και πετούσαν τους προδότε από εκεί αυτή η φράση σημαίνει για την τιμωρία ταρπίος βράχος που μπορεί να υπάρχει πίσω από τα κέντρα εξουσίας Καπιτόλιο Το ετήσιο μεσουράνημα συναντά το γενεθλίο πλούτονα εσωτερικός μετασχηματισμός εμφανίζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμ, πρόσωπο από αυτό που οι άλλοι νομίζουν ή εικάζουν αλλά και στου άξονε βόρειου δεσμού Ποσάιντον, Κιούπιντο, Ζεύς, Δία, Ποσειδώνα, οροσκόπο Ζεύς αλλά και μηδενική κρυού Χαντές γεγονός που σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσει διάφορα επικοινωνιακά τρικ έντασόμενος σε μια νέα στρατιωτική οργάνωση σύναψη συμμαχιών δηλαδή έχοντας μια αισιοδοξία αλλά που θα δεχτεί μια κίνηση μια υποκίνηση συγγνώμη μιας κατάστασης από άλλους που τελικά θα τον κάνουν να υποφέρει σε επαγγελματικό επίπεδο και είναι επαγγελματία πολιτικός άρα ο οροσκόπος της χρονιάς ισούται με Αφροδίτη Χαντές Κιούπιντο άδμητο βόρειο δεσμό ζεύς, κρόνο υποθετικό άδμητο γεγονός που βγάζει επαφές με άτομα με χιδέα συμπεριφορά ενώ θα προσπαθήσει να υφαρπάξει από τους εταίρους μια δέσμευση έστω και προφορική ή μια συμφωνία Αυτό όμως θα τον οδηγήσει σε απομόνωση Αυτό όμως θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα που από τις 3 Δευτέρου ο οροσκόπος χρόνος υποθετικός ο προοδευμένος ισούται ε, ένα λεπτό με το Γενέθλιο Ποσειδώνα που μιλά για πάυση, παρέτηση ή μέχρι τις 3 Σενάτου του 2017 και για να πούμε η πτώχευση μπορεί να είναι και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απαραίτητα, δεν και καλά του κράτου. ακόμη ο ετήσιο βουλκάνους συναντά ουρανό άδμητο σελήνη από με σουράνιμα σελήνη βόρειο δεσμό υποθετικό, μηδενική κρυού Άρη και Μεσουράνη Μακρόνου αυτό ερμηνεύεται ως ένα ξαφνικό τέλος πάλι με καταστολή μια μεγάλη επιτυχία από σύμπραξη εθνών προσπάθεια να φτιάξω ένα image για εμφανίσεις και προωθώντας κάποιες κυβερνητικές πράξεις για να τις μάθει κοινή γνώμη αλλά και φόβο για φορολογικά θέματα και μέτρα Προφανώς η εταίροι θα τους ζητήσουν νέα μέτρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε α, στα email τόσο του Red Radio όσο και στο δικό μου για, τις, για τα δώρα που α, δίνουμε. Θα τα κάνουμε άλλο ένα α, ρέπετε. Λοιπόν, είχαμε πει Πως στην μεγάλη εκπομπή Θα έχουμε δώρα, λοιπόν πάμε Ένα ραντεβού μαζί μου Είτε διαζώσεις, είτε μέσω Skype Ένα ραντεβού Ομοίως δίνει ο φίλος και αδερφός Ο Γιώργος ο Βασιλάκος Τρεις αναλύσεις καμικέ, Τρεις συναστρίες ερωτικές Πέντε αναλύσεις προόδων Για, τέτρα, για τέσσερα χρόνια η καθεμία Μια διόρθωση χάρτη Έβρεση ώρα γέννησης Συν ο διαγωνισμός του βιοσυντονισμού Οι νικητές λέμε θα, α, τα, θα ανακοινωθούν στο τέλος τη εκπομπής Επίσης μια φίλη λέει να παραδεχτείς το λάθος σου Μην κρύβεσαι πίσω από τα νούμερα Δεν αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα Βλέπεις καμία α, ανάπτυξη Είδαμε τίποτα στην τσέπη μας που έλεγες ο τροπικός ζωδιακός είναι λάθος, μόνο αστρικούς δείχνουν τα πραγματικά γεγονότα. Καρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που μπήκε στον κόσμο, στον κόπο και το α, που έκανε σε αυτή την παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή η χώρα, για να το δει στην τσέπη κάποιος, θα πρέπει να τρέχει με ρυθμούς Αμπουντάμπη Κίνας, δηλαδή με κάνα 10% τα 112, για να το δούμε σε κάνα ή χρόνο. Οκ. Okay. Δεν είπαμε ότι θα κολυμπάμε στα λεφτά, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα όσον αφορά για τον τροπικό και τον μαστρικό, δεν θα το σχολιάσω. Ε, τα δείγματα γραφής, ε, τουλάχιστον η Ουράνια τα έχει δείξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε... Ε, και να πούμε τώρα για τον φίλο μας τον Αλέξη να συνεχίσουμε ε, αλήθεια όμως θα μπορούσε φέτος να ανατρέψει την κατάσταση να λέμε φέτος για το 17 ε, για το, εντάξει, και να κερδίσει τους διεκδικητές της κούρσα του πρωθυπουργικού θόκου η απάντηση είναι προσόχη Ξεκάθαρα. ο προοδευμένος Κιούπιντο Ισούτε με τον Ποσειδώνα Με Ερμή ζέφς Σελήνη Βόρειο Δεσμό Χαντές Άδμητο Δία Κρόνο Το κανονικό το Σατούρν Και αυτό σημαίνει Αποτυχία, λύση μιας συνεργασίας Προβλήματα από έλλειψη Πνεύματος συνεργασίας Προφανώς το κόμμα Και συνενόησης και σταδιακές Αποχωρήσεις Ω εκ τούτου θα πρέπει να ξέρει Πως θα αντιμετωπίσει Τη μείνη αρκετών που μέχρι τώρα προ λίγο καιρό ήταν υποστηριχτές του αλλά και τη μείνη αυτών που τους έβγαλε από την εξουσία. Έτσι για να τα λέμε όλα τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός που εμένα αν θέλεις ε, μου είναι ιδιαίτερα συμπάθης. Δεν θεωρώ εγώ αυτό που... Και έχω έρθει και σαν την παράθεση Και με πολλοί αυτό, αυτό Δεν θεωρώ εγώ ότι τους πούλησε Είναι διαφορετικά το είμαι προδότη Είναι διαφορετικό το είμαι χέστης Είναι δύο τελείως διαφορετικά Ο τύπος νόμιζε ότι ο Σόιμπλε Είναι ο διευθυντής του πρώτου επάλαμπελοκήπων Εκεί ήταν το λάθος του Από εκεί και πέρα, λόγω των όψεων του Ποσειδώνα, λειτουργήσε με τι. Ε, πώς το λένε, Λειτουργήσε με νεοτροπία χαρτοπέχτη. Χάνω, χάνω, χάνω. Πού θα πάει, θα ρεφάρω. Και δυστυχώς δεν ρεφάρει. Αυτό ήταν το πρόβλημα α, του Άλεξη Τσιπρά. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τίτλος, αυτό είναι δικό μου που έχω βάλει, δεν είναι απόφεγμα. Η μοναδική διαφορά μεταξύ του Σιμίτη και του Κυριάκου είναι ότι ο Σιμίτης δεν πήγε στη λέξη Λέσκη Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θυμίζει την ευτυχία που είχαν οι κάτοικοι της Πομπιείας προτού κάσε ο Βεζούβιος. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα αστρολογικά για το έτος 2017 οποτεδήποτε γίνουν εκλογές είναι το Πρωτοκόμμα. Για τον Τσίπρα, πριν βγει, πριν ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες της 25 η τα είχαμε πει από τον Νοέμβριο του 2014. Η πολιτική ζωή ως Πρωθυπουργό του Τσίπρα είναι 24 με 27 μήνες ζωής. Αυτή είναι η ζωή του. Τελειώσαμε. Ε, το ετήσιο μεσουράνημα είναι... Ε, συστημένο επάνω στον απώλον της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τον ουρανό και κατά συνέπεια στον άξονα διά ουρανού, της μεταστροφής της τύχης είναι άλλο πράγμα το κερδίζω τις εκλογές είναι άλλο πράγμα μένω για μεγάλο διάστημα Είναι άλλο πράγμα Είμαι επιτυχημένος ως Πρωθυπουργός Είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις Όμως κατά τη γνώμη μου Ασχέτως με τις δημοσκοπήσεις Θα πρέπει μάλλον να καταφύγει Σε συμμαχίες Αφού το ετήσιο μεσούράνιμα Ισούται Και με ερμη Αλλά και με οροσκόπο κρόνο δείχνοντα νοητική αστάθεια Τόσο στα λόγια όσο και στις πράξεις αλλά προσέχτε λιγάκι εδώ πέρα και φυγή συνεργατών που μπορεί να ακουμπάει και τα όρια της απόσχησης παράλληλα ο ετήσιος Ποσειδώνας ισούται με το γενέθλιο διά γεγονός που δείχνει πως μάλλον εκεί στο Μοσχάτο θα απογοητευτούν από τα αποτελέσματα διότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο ψηλέ οι μετρήσεις που δείχνουν η αιτήσια σελήνη είναι πάνω στον άξονα σελήνη Βουλκάνου, σαν πολύ ωραίο μεσοδιάστημα αυτό Ουρανού κρόνου υποθετικού Βόρειου δεσμού κρόνου υποθετικού Κρόνου του, Κιούπιντο Κρόνου υποθετικού και σελήνη πλούτονα Αυτό ερμηνεύεται ως ικανότητα επίρροης της Μάζας πως σε βάση περιπτώσει είναι το τέλειο κόμμα για να μας ψηφίσουν. Εντάξει σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και λίγο που δεν σκαμπάζουν πολλά πράγματα Διάφορες προσωπικότητες θα προσπαθήσουν να παίξουν ένα ρόλο πιο εποπτικό και πιο α, αυταρχικό Αρκετές γυναίκες θα αναλάβουν ένα πιο ενεργό ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο Θα πρέπει όμως να προσεχθεί η παροχή ενίσχυσης και βοηθήματα σε άτομα να αξιοπαθούν τις μας που έχουν πρόβλημα με την κίνηση αμαία ίσως μια γυναίκα ή ένας καλλιτέχνης σε κάποιος, κάποιος άνθρωπος που είναι κάπως προβεβλημένος να δώσει πόντου στο κόμμα αλλά μέχρι εκεί πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό θα έχει η μετάδοση των θέσεων και της ιδεολογίας του κόμματος αφού ο Ερμής, παρά το ότι συναντά μερικά υπέροχα μεσογιαστήματα δεν θα πρέπει να μην μελετήσουμε και τους άξονες Ερμή Ποσειδώνα, Ποσειδώνα Πλούτονα με σουράνιμα Κρόνο και Ήλιο Κρόνο που σηματοδοτούν μη και ξεκάθαρες θέσεις για το μέλλον. Προσπάθεια να κρατηθούν μυστικέ κάποιες παρασκηνιακές επαφές και συμφωνίες αδιέξοδες καταστάσεις που οδηγούν το κόμμα σε φυγή και τελικά τη δημιουργία ενός νοητικού ή και πραγματικού αν θέλετε αδιέξοδου μάλλον ο σύντροφος Αλέξης θα του αφήσει μια κατάσταση η οποία κατά την ιατρική α, ορολογία θεωρείται μια αναστρέψιμη Φέτο ψυχαγωγία και στου λαθέου. Λοιπόν, πάμε ε, να. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, ε, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία από 18 18-8-2-17 και μετά αφού προδευμένος άδμητος θα βρει τα μεσοδιαστήματα οροσκόπου ουρανού, μηδενική κρύου κρόνου, ε, ηλίου βουλκάνους, μεσουράνιμα βουλκάνους, μηδενική κρύου προσάιντον και μεσουράνιμα ηλίου, αλλά κυρίως από Σεπτέμβριο του 2017 το γενέθριο ήλιο. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει μια περίοδος έντονο εκφοβισμού, παραγκονισμού, αλλά και παρεμπόδιση. Περιορισμού, πλήρη υποταγή στα θέλω των άλλων που ισοδυναμεί με παράδοση αλλά και αμετακίνητε πεπιθήσει προφανώς των άλλων. Από το, Σεβε... Από το Σεπτέμβριο του 2017 πρακτικά σημαίνει πω τόσο η καρέκλα του Κυριακού Μητσοτάκη όσο και το κτίριο στο Μοσκάτο θα τρίζουν και θα πριονίζονται. superáles Τώρα θα σας κάνω μία τρίπλα γιατί άλλο περιμένατε αλλά θα σας πω άλλο γιατί είμαι λίγο πονηρός Δεν θα πω γιατί Χρυσή Αύγη τέτοια ώρα Θα πω λίγο αργότερα Λοιπόν ε, Δεν θα πω λοιπόν για αυτούς Για ποιου θα πω Εντάξει έχουμε και άλλους που είναι Πολύ δυνάτοι Πάμε να δούμε Λοιπόν, που είχαμε μείνει, θα την πηδήξουμε τη Χρυσή Αδιοχή. Θα την πηδήξουμε, θα, θα την προσπεράσουμε. Γιατί ξέρετε, σαν μια λέμε και λίγο οτι Γιατί να ασχοληθεί με την αστρολογία πρέπει να έχεις μια λόξα, ε, Θα περάσουμε στο Πασόκ και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αυτοί καλά έχουν αλλάξει πιο πολλά ονόματα από την Τζιπίτα κάτι. Θα χρησιμοποιήσουμε για να υποδείξουμε το, τις ιδιότητες της χρονιάς μια φράση του Μέτερνιχ που λέει «Αυτό δεν είναι κάτι περισσότερο από έγκλημα, είναι λάθος». Το Πασόκ Παύλα Δημπομπλατική Συμπαράταξη έχει πάρει μια πορεία καθοδική, κάτι ανάλογο με ελεύθερη πτώση. Μετά τις εκλογές του 2009, επιγάπ και με σύνθημα λεφτά Υπάρχουν, το πάλε ποτέ κρατείο Πασόκ έχει αρχίσει μια απίστευτη δημοσκοπική φθορά. Σε ένα κόμμα που στερείται προσωπικότητων συγγνώμη, αναλόγων του παρελθόντο και με τη ρετσινιά του μνημονιολάγνου Λάγνου διάγει μέρε αρκετά δύσκολε. Το ετήσιο μεσουράνημα συναντά του άξονε ηλιού Ζεύ, ουρανού Ζεύ. Δία Κρόνου Υποθετικού, με σουράνιμα, Ποσειδώνα, Άρη Κρόνου, Μηδενική Κρυού Χαντές, Πλούτονα Απόλων και Δία. Κιούπιντο, μιλά και θα διατυπανίζει πως είναι πλέον όριμο να κυβερνήσει με προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες, αλλά μάλλον το αφήγημα το αυτό θα θυμίζει το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος. Όμως το Πασόκ είναι έτοιμο να συμμεαχίσει και με το διάολο αλλά η ίδια η μοίρα του θα του παίξει ένα περίεργο παιχνίδι. Διότι αυτό παραμυθιάζεται πως όλα πάνε καλά αλλά τελικά εντός του κινήματος θα υπάρξει ρήξη και κάποια ιστορικά στελέχη θέλουν να κάνουν ένα Πασόκ Β χωρίς τη φόφη που αν δεν τη λέγανε γεννήματα δεν θα ήταν ούτε διαχειρίστρια σε μονοκατοικία. Ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με οροσκόπο σελήνη Ερμή Ποσειδώνα Κιούπιτο άδμητος, κρόνο υποθετικό άδμητος με ουράνημα Ποσάιντον μες ουράνημα Βόρειο και αυτό ερμηνεύεται ως προσωπικέ επαφές κινήσεις και επιλογές οδηγούν σε εξαπάτηση Το πρόβλημα του Πασόκ θα ξεκινήσει πλησίον μεγάλη εθνικής ή θρησκευτική εορτής και θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση καραντίνας και απομόνωσης. Βλέπεις, η προδοσία είναι σκληρό και άτιμο πράγμα. Η προσπάθεια της πιστής και απαρέγκλητης αποδοχής κάποιου ιδεολογικού μανιφέστου δυστυχώς δεν θα πιάσει. Ο ετήσιος Ερμής ισούται με άρια αδμήτωση Ουρανό Απόλλων Ποσειδώνα Βουλκάνους Ήλιο Απόλλων Σελήνη Βόρειο Δεσμό Και μηδενική κρύου Και μιλά για απόψει που είναι επικίνδυνες Ενώ πολλοί που διαφωνούν με την ηγεσία Και τους χειρισμού αυτής θα θεωρηθούν εξτρεμιστές Και θα διοχθούν από τη Χαριλάου Τρικούπη Το αφήγημα θα είναι πως το πασό ανέπτυξε την Ελλάδα και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων αλλά δεν θα κάνει κανένα λόγο και αυτοκριτική πως το κόμμα αυτό μας έβαλε τελικά στο μνημόνιο Τέλος, ο ετήσιος κρόνος υποθετικός ισούται με μεσουράνιμα, αλλά και με ε, άρη κρόνο υποθετικό σελήνη Ποσί, Ποσάιντον κρόνο κανονικό απόλων και Ζεύς Άδμητο που σηματοδοτεί όρεξη για ανάληψη πρωτοβουλίων και εξουσίας αλλά ποιος θα το ψηφίσει ίσως αναγκαστεί να συρθεί σε συμβιβασμού και να θέλουν οι λιπίδη δελφίνοι να φάνε τη συντρόφησα αφόφη το Πασόκ ως έχει θα δώσει μάχη για την πολιτική του επιβίωση μίος δε και η Προεδρός του πότε βλέπουμε ότι το πάλε ποτέ κατεό Πασόκ is i would only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 επιστρέψαμε μετά όπω λέει και ο ο φίλος εδώ ο Στάθης, λέει φωνάρα εντάξει είπαμε κι άλλα αλλά ας μείνουμε στη φωνάρα η Γουίτνευ αλλά πολύ το είχε κάνει τη μύτη της σκούπα φίλιψου φάει τη σκόνη λοιπόν εμπάς περιπτώσει έτσι είναι η ζωή πάμε τώρα στη που είπαμε πάμε λίγο στη χρυσή αυγή εδώ έχω βάλει ένα απόφθεγμα του Γκουστάβ Λεμπών bon. είναι και λίγο ομο... περίεργος, όχι ομοφυλώθηκας ε. είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ψυχολογία το μαζών, ε, το είχε πάρει ο Χίτλερ, το είχε Ευαγγέλιο λοιπόν ο όχλος είναι κάπως σαν τη σφίγγα του αρχαίου μύθου, είναι ανάγκη να φτάσουμε σε μια λύση που να δέχεται η ψυχολογία του αλλιώς θα πρέπει να αφαιθούμε να μας κατασπαράξει πολύ σοφή κούβεντα. Η χρονιά αυτή θα είναι ιδιαίτερα καταλητική, αφού ουσιαστικά θα έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, βλέποντα το σύστημα, τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο εθνικισμό, να ανεβαίνει, να του στείνει ιστορίε, ενώ θα προκληθούν αρκετέ ζημιέ σε χώρου όπου στεγάζονται γραφεία και κατατόπου οργανώσει, εδώ δεν αποκλείεται να δεχτούν επιθέσει, στελέχοι ή βουλευτέ του. Ο ετήσιο οροσκόπο ισούνται με τον Ποσάιντον αλλά και τον Κρόνο ενώ παράλληλα εμπλέκονται και οι άξονες ζεύς Απόλλων, μηδενική κρύου Απόλλων και μηδενική κρύου Βουλκάνους και αυτό ερμηνεύεται ως συμφωνίες με άτομα που είναι ευαίσθητα, άρνηση για συνεργασίες, κατάρτιση και βοήθεια από φανερούς και μη υποστηριχτές, αύξηση των ποσοστό μα και αποδοχή από τον κόσμο, ενώ θα πιεστεί για να δεχτεί μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κάποιοι αν παρακολουθείτε την ειδησιογραφία Υπάρχει μια έντονη παρασκηνιακή ζήμωση, είναι αυτά που λέγαμε προκαιρού Στο χώρο της δεξιάς Το ετήσιο μες ισούται με Άρη Ζεύς Μηδενική Κρυού Άρη, Μηδενική Κρυού Πλούτονα Κιούπιντο Ζεύς, Πλούτονα Ζεύς, Κρόνου Άδμητος Ερμής αλλά και μηδενική κρύου κιούπιντο Και αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει πίστη και, φλόγια, και φλόγα συγγνώμη, στα λόγια μα και στις πράξεις Θα κάνει αρκετά πράγματα παρέα Ενώ θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις για να καλπάσουν τα ποσοστά της Τόσο στα σώματα ασφαλείας όσο και στο στρατό Εδώ θα της ζητηθεί να πράξει κάτι σαν καθήκον θα πρέπει όμως να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά αφού η άρνηση θα της δημιουργήσει αρκετά προβλήματα λόγω του ότι θα πρέπει να νερώσει αρκετά το κρασί της. Ο ετήσιος χρόνος ισούται με τον Πλούτονα αλλά και τους άξονες οροσκόπου κρόνου υποθετικού ουρανού άδμητο, μηδενική κρύου αφροδίτη ποσηδόνα άδμητο, βέζε, ε, ε, ε, πω, πω, αφροδίτη ζεύς και οροσκόπου ηλίου σημειοδοτώντας έτσι την αύξηση των ποσοστών, ακόμα όμως και ω προς την κατάταξη, βελτίωση θέσης και ποσοστών ενώ, ενώ δεν αποκλείεται σημαντικά άτομα εντός του κόμματος να εκφράσουν ανοιχτά την αντίθεσή τους. Οι φιλανθρωπίες και οι κινήσεις που έκανε κατά το παρελθόν, ίσως τελικά να είναι μια πολύ καλή κίνηση, μαρκετίστικη θα έλεγα, και δεν αποκλείεται κάποιοι, του συνταγματικού τόξου να ζητήσουν τη βοήθειά τη ως κόμμα αυτό να σα πω όταν το είδα μου γυρίσαν τα μάτια λίγο περίεργα γιατί λέω αυτό άμα το πω στον αέρα υπάρχουν δύο-τρεις προβοκάτερ που θα πούνε και θα έχουν και δίκιο δεν και εγώ το πιστεύω να σας πω την αλήθεια αλλά είμαι υποχρεωμένο να ερμηνεύσω ότι λέει γιατί ως εκ τούτου προκύπτει σαφέσταχτη βελτίωση των ποσοστών αλλά και τις θέσεις τη θα λάβει από κόμματα και χώρες του εξωτερικού Ενώ ίσως ξεκινήσουν Και εδώ είμαι να το πω Νέες διώξει Γιατί θα κάνει δωρές μόνο σε Έλληνες Αλλά ακόμα και αυτό ε, Ίσως τελικά τους κάνει Να πάρουν πόντους Η περίοδος από τρίτου και μετά Θα φάνταζε ιδανική Για προσφυγή στις κάλπες Διότι θα μπορούσε κάτω από υπορειποθέσεις θα το συζητήσουμε όταν βεβαίως προκηρυχτούν οι εκλογές να είναι και εν δυνάμει εξωματική αντιπολίτευση λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί το κεφάλι μου έχει αρχίσει και τα παίζει και ε, τώρα για τραγούδι θα βάλω λίγο πιο κάτι δυνατό γιατί το έχω ρίξει πολύ στην στην πόστη λένε, στην παλάντα και στο... Να, να, παλάντα έχω βάλει. Έχω αρχίσει η καδερφή μου λοιπόν, Βάζω, ραματώ, πάμε. Λοιπόν, επίστέψαμε και π, δεν μπορούσε να πέσει καλύτερο τραγούδι για το επόμενο κόμμα Ε... Τα διαβάζω λίγο ανάκατα Αλλά πρέπει να το Για να έχει μια φυσιολογική ροή το πράγμα Ανεξάρτητη Έλληνες πάνω καμένος Παίζει και από κάτω χαλάκι Η Σελίν Στο My Heart Will Go On Μου είναι λίγο μπρουδούμ Μπαμ στο μπάτο ε, Λένε ότι η πολιτική Είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου Έχω διαπιστώσει ότι έχει καταπληκτική ομοιότητα Με τον πρώτο και αυτό είναι φράς δεν τη λέω εγώ Με ένας άνθρωπος με γαλλικά και πιάνω Τα λέει ο Ρόναλδε Ριγκάν Όταν ιδρύθηκαν οι ανεξάρτητη Έλληνες Είχα γράψει σε άρθρο που είναι αναρτημένο στο Astrology, είναι και στο δικό μου το blog Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 Δηλαδή μόλι είχαν ιδρυθεί 17 και 50 το απόγευμα Ας δούμε τι έγραψα τότε κι αν κάποια πράγματα είναι συνταρακτικά ως γεγονότα. Είχα γράψει καταρχήν συμφωνία για ήσυχη συνύπραξη, δυσφήμιση, απειλή από τρίτου, ακολουθώντα κάποια άτομα τα οποία έχουν ηγετικέ στάσεις. Μετά από λίγα χρόνια ο Πάνος Καμένος συνεργάστηκε με τον Τζίπρα και ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Αυτός που έλεγε πως φοράει μπαντελόνια και ούτε νεκρός δεν θα συνεργάζόταν μνημο... συγγνώμη με μνημονιάκους και τελικά έγινε ο ίδιο μνημονιάκος για το καλό μας από ό,τι φαίνεται βέβαια ο καλός ελληνικός λαός θα του επιτρέψει το καλό που μας έκανε το ετήσιο με σουράνιμα ισούται με Αφροδίτη Διά Βόρειο Δεσμό Κρόνο κανονικό Αφροδίτη Κιούπιντο Μηδενική Κρύου Πλούτονα και αυτό μας δίνει ο ερμηνεία αποδοχή μιας πρότασης η οποία είναι συμφέρουσα η διακοπή μιας συνεργασίας η οποία θα προκύψει από εκμετάλλευση των περιστάσεων τώρα καλό θα είναι να πάρουμε λίγο κανένα λεξοτανίλ κανένα ταβόρ κανένα υπογλώσιο ανάλογα με τα κέφια του καθένας διότι ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με μεσουράνημα ερμή Σελήνη Ποσειδώνα Ερμή Απόλων Κρόνο Άδμητο Ο Κρόνος ο υποθετικό υποθετικός όχι ο Σατούρν Και διά βουλκάνους Και αυτό σημαίνει πως θα έχει Κατηδίαν συζητήσεις σχετικά με το μέλλον κάποιου Οι επαφές αυτές Θα γίνονται υπό άκρα Μυστικότητα πλησίων Το βραδινών ορών Αυτό είναι ακριβώς όπως τα λέει ο ουράνια Δεν προσθέτω τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο εγώ αρκετά καλές ιδέες θα υπάρξουν αλλά που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στην παρούσα φάση το κόμμα του κυρίου Καμένου θα κατηγορηθεί για πολλά δυνα μήπως όμως θέτω εδώ ένα ρητορικό ερώτημα ο Πάνος Καμένος γίνει σύντροφος και με τη Βούλα όχι τη Βούλα πατολίδου, τη Βούλα την κανονική ο ετήσιος κρόνος ο υποθετικός Ισούτε με κιούπιτο απόλων, Πλούτονα Άδμητο, Μηδενική κριού Ήλιο, με κούπιτο Δία Κρόνο, Ήλιο Χαντές ε, Δία απόλων, Βόρειο Δεσμό Ποσάιντον, ερμιάρη, με Μεσουράνημα Ασεύς Και Σελήνη Αφροδίτης που σημαίνει πω η επιστημονική κοινότητα θα του γυρίσει στην πλάτη. Θα υποστεί τεράστια δρομική μα και ιδεολογική αλλαγή, το κόμμα. Θα επιχειρηθεί να επιδείξει ένα πιο ηγετικό προφίλ, με πολύ όμως αμφίβολα αποτελέσματα. Οι ξένες δυνάμεις δεν επιθυμούν την παραμονή του κόμματο στην εξουσία. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τόσο από αυτόν όσο και από τους περίγυρους του, θα γίνει αντικείμενο σκληρή, σάτυρας ε... θα περάσουμε σε ένα κόμμα το οποίο είναι εντελώς αντίθετο ιδεολογικά αλλά είναι και ένα κόμμα το οποίο θα έχει ακριβώς την αντίθετη πορεία ο ένας Πάει για β εθνική, η άλλη προάγεται για α' εθνική. Και δεν είναι άλλο από το κόμμα της πλεύσης ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εδώ έχω βάλει μια φράση του Ναπολέοντα που λέει τρία πράγματα δεν κάνει στην πολιτική. Δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου. Εδώ θα ήθελα για τους φίλους ακροατές να κάνω μια προεξαγγελτική δήλωση Ειλικρινά σας το λέω Πολλά πράγματα που διαβάζω Και γράφω δεν τα πιστεύω εγώ ίδιος Ειλικρινά σας το λέω Είμαι όμως υποχρεωμένος Και έχω δώσει και μεγάλο αγώνα Αν θέλετε Τις προβλέψεις Τουλάχιστον όσον αφορά την ερμηνεία Όχι όσον αφορά τις θέσεις Να Uh, τις κάνω όσο πιο στεγνά Γίνεται Από πολιτικές πεπιθήσεις Οι Πολιτικές μου πεπιθήσεις Εμένα είναι δηλωμένες Δεν είμαι από τα καραγκιωζάκια που θα βγουν να πούν, Α εγώ είμαι πολιτική Και τέτοια είμαι δηλωμένη Και <laughs> τελειωμένη λοιπόν. Ωραία Σταράτα και αντρίκια Εντάξει, Για να ξεκαθαρίζουμε Τώρα από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος κάποια πράγματα να τα πω χάρη ε, αστρολογικής αληθίας. Εννοείται ότι δεν μου είναι συμπαθής ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα μου είναι συμπαθής για να κάνουμε μια ιδεολογική συζήτηση ή για να φάμε μπρίκ με σολομό Μέχρι εκεί όμως, όχι για προτίμηση πολιτική. Εννοείται ότι δεν μου είναι... Ε, συμπαθείς ποιο άλλο. Ο, ο, ο Τσίπρας μέχρι πέρσι έδωσα τιτάνιο αγώνα να σας εξηγήσω ότι δεν είμαι τσιπρικός θα πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι υποχρεωμένος να ερμηνεύω και να σας λέω αυτά που βλέπω όχι αυτά που πιστεύω μπορεί σε κάποια πράγματα να γίνεται λάθο, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ιδεολογικό μοτίβο, τη δική του παιδεία τη δική του κουλτούρα τη δική του αντίληψη σε καμία περίπτωση δεν είμαστε θέλει έτσι παίζουμε όμως με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι παίζει ο μέσο όρος τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα και βεβαίως ασχολούμενοι με αντικείμενα που οι άλλοι δεν τα πολύ ακουμπάνε. Τα πολιτικά, ξέρετε, όσο και αν έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Εννοείται ότι έχουμε βγει και όποτε είναι λάθος το έχουμε πει και το έχουμε παραδεχτεί έτσι για να κλείσουμε κάποιες ε, πιθανόν αμφιβολίες που υπάρχουν εδώ σας το είπα που, που έβλεπα κάτι για τη Χρυσή Αυγή λέω, Παι, παιδιά δεν το πιστεύω αυτό αλλά έτσι το βλέπω έτσι μου το δείχνει σαν ερμηνεία έτσι πρέπει να το ερμηνεύσω τι να το ερμηνεύσω δηλαδή Συγχωρέστε με δηλαδή αν σε κάποιους δεν του άρεσε η ερμηνεία μου Λοιπόν πάμε στο κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου Η ομοία η οποία σαν άνθρωπος την πάω γιατί είναι τοξότης Έχει μια σκησοφρένεια η οποία την λατρεύω Αλλά μέχρι εκεί Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένα τα πρόσωπα που έχω εκφραστεί Με πολύ καλά λόγια άσχετα αν ιδεολογικά δεν την αποδέχομαι με κανέναν τρόπο Άσχετα όμως με τις πολιτικές πεπιθύσεις του καθενός είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε την αστρολογία και όχι τις πολιτικές μας πεπιθύσεις εμείς θα ήμουν σε παράθυρο μαζί με το πώς λένε, το μπρετεντέρι ας πούμε μακριά από εμάς το ετήσιο μες ισούται με τον Ερμή αλλά και τους άξονες Άρη Απόλλων Ποσειδώνα Βουλκάνους Άρη Κρόνου και Δία Ποσειδώνα και καλό θα είναι να μην αυτοπαραμυθιάζεται όσον αφορά με τη δυναμική που έχει το κόμμα της. Η ρητορία θα πιάσει τόπο Αλλά δεν θα πρέπει να αρνηθεί να συνενωθεί με παλιούς συντρόφους Και φυσικά δεν μιλάμε τον Αλέξη Με σημαία τη λογιστική απογραφή του χρέους Θα πρέπει να κινηθεί Αλλά δεν θα πρέπει να αφήνει να πέφτει τίποτα χάμο γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία ας πούμε διότι ίσως δεχτεί πόλεμο και λάσπη για αυτά τα θέματα μία είδηση ασθένειας εντός του κόμματος κάποιου προσώπου προφάνως, θα προκαλέσει θλίψη ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με τον κρόνο υποθετικό αλλά και τον κρόνο τον κανονικό αλλά και τους άξονες μηδενική κρυούς ζεύς σε του μηδενική κρυού Αφροδίτη κρόνο Απόλλων και Βόρειου Δεσμού Ποσειδώνα που σηματοδοτεί πως είναι μια χρονιά γεμάτη ελένχους, αλλά και κάποιες αποχωρήσεις το κόμμα θα αλλάξει ως προς τη δομή του αφού έχει τις δυνατότητες να γίνει ένα άλλο ΣΥΡΙΖΑ και να μαζέψει πολλούς δυσαρεστημένου από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξει είναι πως πολλοί που στο παρελθόν τους είχε υποστηρίξει τώρα μπορεί να τους βρει απέναντί της ζωή διάφοροι απίθανοι τύποι ίσως επιχειρήσουν να την πουλήσουν ο ετήσιος κρόνος ο, ο, ο υποθετικός της ουράνια είναι πάνω στους άξονε οροσκόπου Πλούτονα οροσκόπου Αφροδίτη βόρειου δεσμού Δία με σουράνιμα κρόν υποθετικού οροσκόπου Ζεύς και Βόρειο Δεσμού Βουλκάνους σηματοδοτώντας τεράστιες εξελίξεις αφού θα παρουσιάσει αυξημένη ζήτηση το κόμμα της ενώ θα λάβει εντολές και αποφάσεις που θα πρέπει να τις πάει μέχρι τέρμα νομικές κινήσεις και διαδικασίες οι οποίες θα κινήσει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κωνσταντοπούλ εννοείται εγείρουν τεράστια ζητήματα και ευθύνε ενώ δεν αποκλείεται να καταθετεθεί έγκληση δηλαδή μήνυση ακόμα και κατά της ίδιας κυβέρνησης προσωπική εκτίμηση με αυτά που βλέπω θεωρώ δεδομένη την αύξηση και θεωρώ απίθανο να μην μπει στη Βουλή δεν θα πρέπει να αποκλειστεί όπως είπα κατά επανάληψη επανένωση με συντρόφους αλλά και μηνύσεις επιμηνήσεων σε άτομα που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη του λαού. Πραγματικά ε, τις ευχόμαστε τουλάχιστον εγώ προσωπικά ε, ότι καλύτερα. Στρέψαμε. εντάξει το καίω το τραγούδι γιατί πάμε που πάμε πάμε ποτάμι στο ποτάμι ξέρετε έβαλα ένα στίχο του βάρναλι που για μένα είναι αγαπημένος μου ποιητής να ειδώ τον κόσμο ανάποδα τον αδελφό μου ξένο και τον οχτρό αδέλφι μου αδικοσκοτωμένο αυτό είναι από το τραγούδι του τρελού το ποτάμι ήρθε στην πολιτική ζωή ως αντισυστημικό κόμμα και έχει καταντήσει παλακίδα του Σόιμπλε. Μαζεύοντας εκεί άτομα ιδεολογικά ατέριαστα, μεταξύ τους προσπάθησε ο Σταύρος Θοδωράκης με επικοινωνιακά τεχνάσματα πρόεδρου πενταμελούς μήματος γυμνασίου να κερδίσει κάτι. Η φετινή χρονιά δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή, αφού σε κάθε περίπτωση ή θα πρέπει να ενωθεί με άλλους παραπόταμους ή να μπει στην πολιτική λήθη το ετήσιο μεσουράνιμα δείχνει πως θα δώσει μεγάλη μάχη και, πέ, και δεν θα πέσει αμαχητή αλλά λόγω της εμπλοκής του άξονα χαντές κρόν δεν αποκλείεται να γίνει ένα κομμάτι μια συνιστόσα ενό άλλου πολιτικού σχηματισμού αυτό αυτομάτως σημαίνει πως και ο Σταύρος Θοδωράκης από πρώτο έστω και στο χωριό θα γίνει τελευταίος στην πόλη Ο οροσκόπος της χρονιάς Ισούται με κρόνο Το Σατούρν Αλλά και με ήλιο κούπιτό και πως Ποσάιντο Και αυτό δίνει πως αρκετά άτομα Θα του πούν του Σταύρου Ένα μεγάλο αντίο Η πίστη αλλά και οι επιλογές Τόσο σε πρόσωπα όσο και στη στρατογική Θα αποδειχτούν Εντελώς μα εντελώς λάθο. Η σελήνη του έτου. Ισούται με μηδενική κρυού κρόνο ήλιο Αφροδίτη, ήλιο Απόλων και άδμη του Ποσάιντον και αυτό σηματοδοτεί μια κατάσταση αρκετά σοβαρή, αφού το ποτάμι θα έχει να αντιμετωπίσει εγκατάλειψη από του συντρόφου. Φανταστείτε δηλαδή ο το Θεωράκη να γυρίσει στο φυσικό του χώρο, στο Πασόκ, και άλλοι να την κάνουν σε λοιπέ κατευθύνσει. Ο ετήσιο Ερμή ισούται με μηδενική κρυού οροσκόπο, πλούτονα ζεύς, άδιβουλκάνους με σουράνημα πλούτονα, άριχαντέ, μηδενική κρύου βόρειο δεσμό και ήλιο κρόνο υποθετικό και αυτό σημαίνει πως θα επιχειρήσει να κάνει μία νέα αρχή μέσα από συζητήσεις σε πλατείες και καφενέδες εστιαζόμενο σε ένα πολύ συγκεκριμένο target group. Η ρητορία του όμως δεν θα έχει επιθυμητά αποτελέσματα και ο Φιλος Σταύρος με, μέσα από το κόμμα του θα ζητήσει ανταλλάγματα και οφείτσια έτσι είναι η πολιτική ε, που πάμε πάμε στην ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου όταν νύπτει κανεί τα χείρας του σε μια σύγκρουση μεταξύ ισχυρών και αδυνάτων, δεν σημαίνει ότι μένει ουδέτερο, σημαίνει ότι παίρνει το μέρος του ισχυρών, είναι του Πάολου Φρέιρέ, ενό Βραζιλιάνου Ακαδημαϊκού. Η ελληνική λύση είναι ακόμα που διαφοροποιείται από το ανήκουμε στη Δύση και είναι στραμμένη πρώτα υπέρ του Έλληνα, αλλά με βοηθό την ομόδοξη Ρωσία. Η στροφή προς τη Ρωσία την έχω δει από τα τέλη του 2014, την έχω εξτομίσει ραδιοφωνικά από τις αρχές του 2015 υπάρχει άρθρο επί του θέματος και αυτό θέλω να προλάβω κάποιους οι οποίοι κάνουν νοητικούς ακροματισμούς και μπορεί να συνδέουν εμένα με τέτοιε καταστάσεις εγώ απλά βλέπω ότι ερμηνεύω εντάξει μη φαντάστε ότι θεωρώ ότι ο Βλαδίμηρος είναι αρσακιάδα εννοείται λοιπόν Πάμε να πούμε ότι το ετήσιο ουράνημα, α, σύνομοι λάθος, ε, η ελληνική λύση για το 2017 θα έχει πολλές ευκαιρίες από ότι στο παρελθόν να μιλά στα κανάλια και να ενημερώνει τον κόσμο. Το ετήσιο ουράνημα ισούται με το βόρειο δεσμό αλλά και τον κρόνο που δείχνει πως θα χρειαστεί να είναι προσεκτική η υπεύθυνη του κόμματο στην αλληλογραφία, τα mail και τις επικοινωνίες των στελεχών τη. Ίσως ώρες, ώρες, να νιώθουν πως το κόμμα παλεύουν μόνοι. Παράλληλα το μεσουράνιμα, το ετήσιο, ισούται με μεσουράνιμα βουλκάνους, βόρειο δεσμοκρόνο, ποσηδόνα βουλκάνους, ήλιο κιούπιντο, ε, αφροδιτιάρι, πλούτονα κιούπιντο και μεσουράνιμα απώλων, υποδεικνύοντα έτσι μία χρονιά με ικανότητα πυθούς προς το πλήθος, με ρήξη ακόμα και με, με άτομα και στελέχη που αποσκοπούν στα ο επισημοποίηση μια συνεργασίας και ένταξε μια ένωση σε ένα κλαμπ αλλά και αύξηση των ποσοστών της καθιστώντας την πλέον ϋπολογίσιμη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με τον απόλων αλλά και με Αφροδίτη Πλούτονα Ήλιο Αφροδίτη Αφροδίτη Άδμητο Χαντές Κρόνο Υποθετικό Δια Υποθετικό και Άρη Υποθετικό υποδεικνύοντα έτσι αύξηση των ποσοστών και του πελατολογίου Θα πρέπει όμως να προσεχθεί ιδιαίτερα πως πρέπει να δει τα πράγματα με ποιο ζεστασιά αφού οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά Αυτό θα μπορέσει να το καταφέρει και να αποκτήσει το σεβασμό από κάποιου. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να έχουν οι σε εγκαταστάσεις γραφεία ή μηχανήματα ενώ θα την φέρει σε επαφή με κορυφαίους παράγοντες τόσο της Ελλάδας όσο και της Αλλοδα θα επιχειρηθεί να την προειδοποιήσουν με περίεργα μηνύματα και πρακτικές υποκόσμου είτε να εμπλέξουν στελέχη της σε χαλκευμε... με χαλκευμένες συγνώμη κατηγορίες. Η σελήνη του ετησίου παίζει τα αρέστα της αφού ισούται με αφροδίτη δία, ουρανό βουλκάνους, ουρανό Απόλλων δείχνοντας έτσι πως αρκετές γυναίκες θα δείξουν την προτίμησή τους. Θα ανατραπούν όλα όσα πίστευαν μέχρι στιγμής αφού θα πρέπει να λάβει μια απόφαση ακροβατώντα μεταξύ του συμφέροντος της χώρας και μιας προσωπικής αν θέλετε φιλοδοξίας η ένταση και η αναμονή τελικά φαίνεται ε, πως θα τους δικαιώσουν διαφαίνεται μια ποσοστική άνοδο με γεωμετρική πρόοδο θα έλεγα καθιστώντας μια υπολογίσιμη δύναμη αυτό όμως, που θα πρέπει να προσεχτεί είναι η αποφάιση, αφού θα βρεθεί μπροστά σε διλήμ και μετά από όλα αυτά, πάμε να κλείσουμε με Ένωση Κεντρών. Κάποιοι θα με ρωτήσετε για Κουκουέ, παιδιά, το ξέχασα το Κουκουέ. Θα το λέω, Μπέσα. Για μένα είναι εκεί το κλασικό το Κουκουέ. Σαν πίεση ετοιμοθάνατο, 5 με 7 εκεί. Ε, που η Ένωση Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, στην πολιτική, η βλακιά δεν είναι μειονέκτημα. Είναι ένα απόφθεγμα του μεγάλου στρατηλάτη και αυτοκράτορα να απολέονται αβοναπάρτη η Ένωση κέντρο είναι το κόμμα που έχει πρόεδρο το Βασίλη Λεβέντη η είσοδό του στη Βουλή έγινε με εκοφαντικό τρόπο αφού στη Θεσσαλονίκη σάρωσε και κατέφερε τελικά να μπει άνετα στη Βουλή δυστυχώς όμως νόμιζε πως η Βουλή είναι σαν το πανεπιστήμιο που λέει το παν είναι να μπει. αν μπει, κάποτε θα βγεις η ρητορία της πιο καλτ μορφής του πολιτικού συστήματος του Βασίλη Λεβέντη με κατάρες και βρισκές κατά του συνόλου του πολιτικού συστήματος τον έβαλαν στη Βουλή αλλά τελικά να ρετάρει στη συνέχεια το 2017 για τον Βασίλη Λεβέντη και το κόμμα του δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα Η Ένωση Κεντρών έχει στο χάρτη στον Ήλιο και τον Ερμή στα ψάρια ενώ διαθέτει μια πολυαστρία στον υδροχώ ο Δίας θα τον κρατήσει όσο γίνεται στην επιφάνεια αλλά από το Μάρτιο και μετά θα αρχίζουν να βγαίνουν αρκετά προβλήματα βλέπετε η διέλευση του Πλούτονα πάνω από τον Ουρανό και τον ε, Ποσειδώνα συγνώμη αντίστοιχα θα του φέρουν επώδυνες καταστάσεις άτομα τα οποία πίστεψαν στις αρχές και στη, του, στη ρητορία συγγνώμη, του κόμματο, τελικά θα τον εγκαταλείψουν Κατά τη γνώμη μου η πολιτική ζωή της χώρας παίρνει φωτιά οι κερδισμένη κατά τη γνώμη μου είναι Λύση και Χρυσή Αυγή χωρίς απαραίτητα με την ίδια σύρα. θεωρώ ότι ε, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα πάει καλά έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει ε, προσπαθεί να χτίσει ένα μηχανι... έναν πολιτικό κρατικό μηχανισμό το οποίο δεν χτίζεται έτσι εύκολα τη μια στιγμή στην άλλη ενώ από την άλλη ε, τα ποσοστά που δίνουν η μετρήση στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι κατά τη γνώμη μου κομματάκι υπερεκτιμημένα Ίσως θα πρέπει να έχουμε κατά νου το ότι ε, ε, κάποια πράγματα ε, πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά ο κύριο Μητσοτάκης κατά τη γνώμη μου ε, μπορεί να πάει καλά το κόμμα της νέα δημοκρατίας, αλλά όπως και να έχει το πράγμα ε, δεν νομίζω ότι τελικά τα, τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι όπως θέλουν. Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση λίγο τουλουμπούκι, επιτρέψτε μου την έκφραση πολιτικά, τα οποία το μέλλον θα δείξει κατά πόσο έχουμε δίκιο. Καλησπέρα μακού. Καλησπέρα. Δεν πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Αυτό πες μου μόνο τέλος. και όπως καταλάβατε τώρα πέφτουμε λίγο στα σκληρά ναρκωτικά πάμε να πιάσουμε λίγο Ρωσία ε... Επίσης να θυμίσω για τους φίλους ακροατές και όσοι, όσοι επιθυμούν μπορεί να στέλνουν στο mail του σταθμού ή στο προσωπικό μου mail Με την ένδειξη δώρο ε, Είτε για προσωπικές Συναντήσεις είτε για καρμικές αναλύσεις Ότι θέλετε ε, Επειδή βλέπω αυξημένη ζήτηση όμως ε, Ίσως θα αυξήσουμε λίγο Τα δώρα Έτσι Σταλαμογίστηκα στα λίγο Off the record Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια φίλη της εκπομπής η οποία χειρουργεί τη μητέρα της. Έχουμε ανάγκη από αίμα και όσοι από σας δίναστε και προτίθεστε καλό θα είναι να στείλετε ένα email με την ένδειξη αίμα για να έχουμε επικοινωνία για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Ε, επίσης να πω ότι η κατάσταση λίγο επίγει και ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι το Σάββατο λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τι έχει να γίνει με τους φίλους μας τους Ρώσους Α, στο πρόλογο μάλλον στην προμετωπίδα που λένε και έχω βάλει για τίτλο άπαξ προδότης πάντα προδότης αυτή η παροιμία νομίζω πως ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ρωσίας και του ηγέτη της Φλαδίμιρου Πούτιν. Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016 είχα ασχοληθεί με το χάρτη του Πούτιν και είχα γράψει πως πρέπει να προσέχει τις μετακινήσεις του και όντως έγινε η απόπειρα που σκοτώθηκε ο δηγός του. Η Ρωσία λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτή της χρονιάς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο. Το ετήσιο μεσουράνιμα ισούται με σελήνη άδμητος, μηδενική κρυού σελήνη μεσουράνημα ζεύς και μιλά για θλίψη και πένθος αλλά και θέληση να βάλει τη σφραγίδα της στην ιστορία με μεγάλα επιτεύγματα. Ο οροσκόπος της χρονιάς ισούται με το κιούπιντο και μιλά για μια νέα κίνηση δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού Παράλληλα ο οροσκόπος ισούτε με βόρειο δεσμό βουλκάνους, ουρανού, άθμιτουν, χάντε Ποσάιντον ενα λεπτάκι. σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη As you set out for Ithaca, να έφυγεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος your is a long one. τους λεστριγόνα και τους κύκλοπας The and τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις Wild Poseidon, you won't them. αν δεν τους κουβανεί μέσα στην ψυχή σου you bring them along your soul. αν η ψυχή σου δεν τους στείλει εμπρός αν δεν αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόν Καλύτερα all. χρόνια πολλά να διαρκέσει. Η Ιθάκη σε το ωραίο ταξίδι Κι αν πτωχική την βρεις Η Ιθάκη δεν σε γέλασε poor, Έτσι σοφός που έγινες Με τόση πείρα You will have by then what this means. Ήδη θα το κατάλαβες Οι Ιθάκες τι σημαίνει Λοιπόν Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή Αλλά είχαμε χτυπάει το τηλέφωνο Λέω η έπεση κυβέρνηση Κάτι έγινε ε, Πώς το λένε ε, Πολύ σοβαρό Τέλο πάντων σε κάποιες περιοχές έχει πέσει το ρεύμα. Μου στείλανε μήνυμα να ξαναπώ λίγο για τη Ρωσία και επειδή εμείς εδώ δεν χάλαμε χατήρια, συνήθως. Ε. Πάμε να ξαναπούμε λίγο την εισαγωγή για τη Ρωσία. Είχαμε πει ότι η, η φράση που έχουμε βάλει στην προμετωπίδα είναι «Άπαξ προδότης, πάντα προδότης». Αυτή η παροιμία νομίζω πως ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ρωσίας και του ηγέτη της Βλαδιμίρου Πούτιν. Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016 είχα ασχοληθεί με το χάρτη του Πούτιν και είχα γράψει πως πρέπει να προσέχει τις μετακινήσεις του και όντω έγινε απόπειρα που σκοτώθηκε ο δηγός του. Η Ρωσία λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτή της χρονιά, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πανενδεχόμενο το ετήσιο μεσουράνημα ισούται με σελήνη άδμητο ε, μηδενική κρυού σελήνη μεσουράνημα ζεύς και μιλά για θλίψη και πένθος αλλά και θέληση για να βάλει τη σφραγίδα της στην ιστορία με μεγάλα επιτεύγματα. ο οροσκόπος ισούται με τον κιούπιτο και μιλά για μια νέα κίνηση δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού ενώ παράλληλα ο οροσκόπος εισούτε με βόρειο βουλκάνους ουρανού άδμητου ε, χατές ποσάιντον, κρόνο ποσάιντον μηδενική κρυού ουρανού και μηδενική δια και αυτό μιλά για τη θέληση για επιτυχία οι δολοφονίε που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες θα συνεχιστούν αφού μετέχει ο άξονας ουρανού άδμητου κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει και ατύχημα εντός εισαγωγικών κατά του Πούτιν. Η Ρωσία θα τα σπάσει με κάποιες συνεργασίες και αυτό ήδη ξεκίνησε διότι πριν 3, 5, 10 λεπτά ε, το ειδησιογραφικό site pronews.gr ανέρτησε ε, δημοσίευμα το οποίο λέει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα απέλασε 35 άτομα πρέσβης και πρόξενους από τη διπλωματική αποστολή της Ρωσίας. Εδώ χαίρομαι γιατί στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται αυτό που είχα πει για την ιστορική, αν θέλετε, α, επαναφορά του Δία στον α, ζώδιο του ζυγού και τη συνάντησή του γιατί δεν πρέπει να α, μελετάμε αυτό τελώς ένα κομμάτι ενός παζλ, πρέπει να το βλέπουμε ολιστικά, συνολικά. Είχαμε πει για τη συνάντηση του Δία στο Ζιγό με τον κρόνο του Τοξότη, κατά είχε γίνει το 1957-58 από ό,τι θυμάμαι, που είχε ξεσκι... ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος αναβίωσε και νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ε, είπαμε λοιπόν ότι η Ρωσία θα τα σπάσει σε κάποιε συνεργασίε, αφού κάποιοι θα θελήσουν να γίνουν χαλίφιδε στη θέση του χαλίφι. Ο ετήσιο χρόνο, ο υποθετικό, ισούται με χρόνο Ποσάιντον, χρόνο Σατούρν, δηλαδή Ζεύ, Χαντέ Ζεύ, ήλιο Ποσάιντον, οροσκόπο Χαντες οροσκόπο Σατούρν, Ερμή Κιούμπιντο και μιλά για πίστη στο Θεό, αλλά και μια σχετική προστασία, αν θέλετε, από αυτόν. Θα παρουσιαστεί ένα πρόβλημα από πυρκαγιές, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και ταξιδιωτικούς tour operators. Νομίζω όμως πως θα έχει εκτεταμένα προβλήματα από καταστριφικές πυρκαγιές. Κάποια άτομα θα εκδιοχούν από τις υπηρεσίες τους ως ανεπαρκείς. Ο ετήσιος ερμή <συγνώμη> Ισούται με βουλκάνους αλλά και με ερμή Ποσειδώνα, ερμή Απόλλωνα, βόρειο δεσμό, κρόνο υποθετικό, πλούτον από Σάιντον, ηλίου, α, βόρειο δεσμό, διά βουλκάνους, διά Απόλλων και διά α, Ποσειδώνα. Αυτό σημαίνει πως θα παρουσιάσει διάφορα, και, διάφορα επιβλητικά α, σχέδια και επιτεύγματα... Παράλληλα όμως μέσα από συζητήσεις και συμμαχίες θα καταφέρει να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίε. Ζητήματα θρησκευτικών και φιλοσοφικών θεμάτων θα αποτελέσουν πεδίο αντιπαραθώσεως. Οι επιθυμίες του ηγέτη τροφοδοτούν το λαό, το λαό συγνώμη, με ελπίδα επιτυχής επιστημονική σκέψη ενώ κάποια επιχειρήματα και επιτεύγματα θα αμφισβητηθούν εντόνως. Και εδώ πέρα... Θα πρέπει να δούμε, λόγω του ότι έχουμε και διορθωμένο το χάρτη του Τι λέει το ετήσιο του 2017 του Βλαδίμιρου Πούτιν Ο τίτλος είναι «Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του εργενισμένου Σαχαρίστου» Το ετήσιο μεσουράνημα του Πούτιν ισούται με τον Ποσάιντον Αλλά και με ήλιο πλούτονα, κρόνο Ποσάιντον, δια διακρόνο, τον κανονικό και μηδενική κρυού Ποσειδώνα σηματοδοτώντας, σηματοδοτώντας ρετάρω σιγά σιγά εντάξει, μία περίοδο αλλαγής αφού κατά την περίοδο αυτή θα έχει πνευματική τυάδια. Το κοινό θα τον εμπιστεύεται και παρά τις ανησυχίες κάποιων απολύων θα τον κρατά πολύ ψηλά στη δημοτικότητα. Δυστυχώς όμως θα εξαπατηθεί από άλλους. Ο Ετήσιος οροσκόπος ισούνται με μηδενική κρύου κιούπιντο, οροσκόπο κρόνο υποθετικό, άδης ζεύς και ποσηδόνα άδμητο και όλα λένε πως κατά το έτος 2017 οι κρατικές και όχι μόνο εταιρίες θα κάνουν εξαγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα επιχειρήσει να απαλλαγεί από συνεργασίες βαρίδια. Ο ετήσιος Άρης είναι απάνω στον άξονα Αφροδίτη Απόλων. Άρια Πόλων, άδμη του Ποσάιντον, Ποσειδώνα Ζεύς, Κρόνου Υποθετικού Άδμητου, Μηδενική Κριού Οροσκόπο και Ερμή Κρόνου Υποθετικό και σημαντοδοτεί κάποιες αλλαγές πετυχημένες και σε σημαντικά πόστα ενώ θα επιχειρήσει να κάνει τη Ρωσία Μητρόπολη των Επιστημών θα έχει σημαντικά κέρδια το φυσικό αέριο αλλά κυρίως από οπλικά συστήματα και αεριωθούμενα σκάφη. Θα επιχειρηθεί μια μορφή αποδόμησης και ανατροπής. Παράλληλα θα διατάξει να δημιουργηθεί μια νέα ελίτ στατιωτική μονάδα και τέλος θα έχουμε το κλείσιμο μιας επικοδομητικής συμφωνιάς. Με λίγα λόγια θα δεχτεί ένα γενικευμένο σαμποτάς με μεγάλη σφοδρότητα. Θεωρώ πως θα υπάρχει μια σχετική οικονομική επιβράβυνση μικρής βέβαια διάρκειας αλλά και προσπάθεια να κατεβάσουν τον ίσως προδοθεί από τον Ερντοβγάν αφού κανένα εκ των δύο δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, εδώ μας έκανε κάτι σκηνικά, κάτι ανέβαξε να σταμάτα το ρεύμα ε, Είχαμε όμως ευλογία κυρίου γιατί αυτό Ενώ έκανε διακοπή συνέχισε να γράφει κανονικά η εκπομπή Τιλάχιστον δηλαδή, ότι πιστεύουμε θα δείξει Οπότε πάμε λίγο να δούμε το θέμα με τον με την Τουρκία Λοιπόν, οι προβλήματα για την Τουρκία για το 2017 Έχουμε ένα απόθεμα του Ρόμπετ Σαμπατιέρ Που λέει υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους Είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα Η Τουρκία προσπαθεί να αναρρώσει από το και καλά πραξικό του Ιουλίου Το οποίο για να ξέρουμε τι λέμε Αν το είχε οργανώσει η CIA Ορτογάν τώρα Θα έβλεπε τα μαρούλια ανάποδα. Ούτε θα έχει τη δυνατότητα να δώσει συνέντευξη διάρκεια μα μέσω Skype, γιατί θα είχαν κόψει το ίντερνετ. Τόσο απλά. Ο ετήσιο οροσκόπο ισούται με το Βουλκάνου που δείχνει πω θα μπει σε ειδικό καθεστώ ελέγχου και επιτήρηση, ενώ παράλληλα ο ετήσιο οροσκόπο ισούται με Αφροδίτη Σελήνη, Μηδενική κρυού Αφροδίτη, Ποσειδών Αποσάιντων, Ηλίου Πλούτονα και Ουρανό Απόλων και δείχνοντα έτσι πω ο λαό θα είναι γεμάτο ένταση και αισιοδοξία. Αλλά θα, και αυτό θα είναι λανθασμένο, ω πιστεύω. Ο αιτήσιο Ποσειδώνα ισούται με τον Κρόνο, με τον Ερμή αλλά και τον Βουλκάνου. Αντίστοιχα, που αυτό από μόνο του σημαίνει απάτη και κλοπέ, εξαπάτηση αλλά και διάλυση, παρέτηση, μια καταστροφή εξαιτία ανικανότητα. Επιπρόσθετα, ο Ποσειδώνα εμπλέκεται, να μην σα διαβάσω, σε μια σειρά από άξονε, που σημαίνει πω η ανυκανότητα κάποιων υπηρεσιών, μα και η τη δράση κάποιων εξ αυτών. Αυτό θα φέρει λήξη και πτώση κάποιων επαφών και αδιέξοδη ανταλλαγή απόψεων. Θα προκύψουν προβλήματα από την οικονομική δυσλειτουργία ή ακόμα και από την πτώχευση μιας εταιρίας κολώνας της τουρκική οικονομίας ή από τα ελλείμματα και τα αποθεματικά μιας μεγάλης τράπεζας. Οι φυλακίσεις θα συνεχίσουν ενώ παράλληλα θα έχουμε διώξεις από την Ευρώπη ενός σημαντικού προσώπου της κυβέρνησης ή και του περιβάλλοντος του ίδιου του Ερντογάν. Μια νέα πολεμική παραπαύλα στρατιωτική εμπλοκή θα υποδείξει τη στρατιωτική ανικανότητα της τουρκικής πολεμικής μηχανής. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... The last but not least που λένε και οι Μορφωμένοι Να δούμε για την Κύπρο Λοιπόν για την Κύπρο τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά Ε, σαν πρόλογο, σαν μάλλον προμετωπίδα, έχουμε βάλει μια φράση του Μακιαβέλη που λέει σε έναν ηγεμόνα δεν λείπουν ποτέ οι νόμιμοι λόγοι για να παραβεί μια υπόσχεση. Αυτή η φράση του Νιλικολό Μακιαβέλη από τον ηγεμόνα ταιριάζει γάτη στην περίπτωση της μαρτυρική Κύπρου και του Προέδρου Νίκο Αναστασιάδη. Τα πράγματα ολισθαίνουν και μάλιστα επικίνδυνα. Το είχα γράψει για επαναφορά ενό χειρότερου σχεδίου Ανάν και με συγχωρείτε δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική ομάδα τόσο από ελληνικής όσο και από κυπριακής πλευράς. Το να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με αυτόν που σε έχει κλέψει, βιάσει και σκοτώσει κατά συρροή το βλέπω τουλάχιστον ηλίθιο, αν όχι μειοδοτικό. Με αυτή τη στάση νομιμοποιεί τον κλέφτη. Το ετήσιο μεσουράνημα της Κύπρου ισούται με ουρανό πλούτονα, κρόνου Ποσάιντον, άδμητο Κριού σελήνη, μηδενική κρύου άδμητο και με μακρόνο σηματοδοτώντας από μόνος του εξελίξεις αφού θα υπάρξει μια ευκολία στην προσαρμογή δηλαδή στις διαπραγματεύσεις πιο πολύ θα ολιστείνει η Κύπρος προς τις θέσεις των Τούρκων παρά οι Τούρκοι θα μετακινούνται προς τις θέσεις της ελληνικυπριακής πλευράς θα αντιμετωπίσει σκληρότητα Και απόλυτες θέσεις από τους άλλους Αφού το παιχνίδι παίζεται Συγγνώμη για την έκφραση Με σημαδεμένη τράπουλα Ζητήματα που αφορούν τα σπίτια Ως σηκήματα, τα οικόπεδα Και τις εκτάσεις αντιμετωπίζουν έντονα κολλήματα Μα και αναποδιές Συναντώντας την ισχυρή κόντρα από τους άλλου, Ίσως τελικά περάσει με τέχνασμα Η γνώμη των ισχυρών Ο ετήσιος οροσκόπο με Αφροδίτη, αλλά και Δία Ουρανό, οροσκόπο Ποσάιντον, Ζεύς άδμιτο, Ερμή Κιούπιντο, Μηδενική Κριού και Ερμή α, Ουρανό. Και αυτό σημαίνει πως θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί πως είναι η ευκαιρία για αρμονική συνύπαρξη. Τα προβλήματα όμως... Δεν θα πάψουν να υφίστανται ίσως ζητηθεί η γνώμη του κυπριακού λαού Η αιτήσια σελήνη ισούται με τη γενέθλια σελήνη Αλλά και τους άξονες Απόλων Ποσάιντον Κρόνου Απόλων Μηδενική Κρύου Ηλίου Ποσειδώνα Κρόν Υποθετικού Και ε, Βόρειο Δεσμού Αφροδίτης Και δείχνει πως ο κυπριακός λαός Θα είναι έτοιμο διανοητικά τουλάχιστον στις επάλξεις. Κάποιοι θα επιχειρηθεί να, εξαπατήσουν, να τον εξαπατήσουν ε, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε είτε δημοψήφισμα είτε ακόμα και εκλογές προβλήματα με την αεροπορία αλλά και από αεροπορικές εταιρείε κυπριακών συμφερόντων Τέλος, ο ετήσιος διά με τους γενέθλιους άξονες μηδενική κριού. Χαντές, Απόλων Βουλκάνους Κρόνο Άδμητου Άρη Κρόνο Υποθετικού Χαντέ βουλκάνους και αυτό ερμηνεύεται ως οικονομικές απώλειες πλούτος μα και ευκαιρίες για πλούτο από το υπέδαφος χρήματα και διεκδικήσει μέσω αποζημιώσεων προειδοποιήσεις σχετικά με τις τράπεζες και το νόμισμα ε, Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφω σχετικά γρήγορα καλά τρεσενιώρας Καραδοί μου Τα απογείωσα Λοιπόν Πάμε λιγάκι Να δούμε τι Παίζει με τους διαγωνισμούς Λοιπόν Προσπαθήσαμε λίγο να σας εκανοποιήσουμε Τους περισσότερους Τα δώρα α, Που έχουμε Είναι η καρμική ανάλυση Δώσαμε κάτι παραπάνω ε, Είναι Δημήτρης Κανελόπουλος μαργαλένα Λοιπόν στοιχείων Δεν έχουμε Νεκταρία πάλι λοιπόν στοιχείων δεν έχουμε Καγκελίδου Σοφία Και αγγελική γκούτι γκούτι Κάπως έτσι τέλος πάντων η ε, ηλιακή επιστροφή κερδίζει μια κοπέλα η Μπέλα ε, Η Φωτεινή Λαρ Μάρκος Ψαράκης Συναστρία κερδίζει κυρία Λουκία Τζιαμαντάνη Σοφία Κουτρουφίνη και Πινελόπη Διάνου. Την ανάλυση ε, των προόδων κερδίζουν οι κύριοι Σπύρος Βουκάκης, Γιάννης Πεφάνης και κάποιος κύριος Λάμπρος. Ε, το ραντεβού με τον κύριο Βασιλάκο το κερδίζει η κυρία Νέλη Αποστολού. Το δικό μου το ραντεβού το κερδίζει κάποια κυρία Γέμα, Μιτζέλη, Μίτζελη, μιτζελί, κάπω έτσι. Και τη διόρθωση του χάρτη από μένα την κερδίζει μια κυρία Σοφία Γιαλαμά. Επαναλαμβάνω λίγο. Καρμικοί κερδίζουν. Η κυρία Καγκελίδου Σοφία Κάποια κυρία μαργιαλένα Λοιπόν στοιχείων αγνώστων Νεκταρία Και αυτή αγνώστων λοιπόν στοιχείων Ο κύριος Δημήτρης Κανελόπουλος Και η κυρία Αγγελική Κουτιγκουτί Κάπως έτσι, σε τσεμπάς περιπτώσει ε, Η Λιακή Κερδίζει κυρία Μπέλα ε, Κάποια κυρία Χριστίνα έχει ένα Χριστίνα 4 κάτι τέτοιο το mail της Η κυρία Φωτεινή Ένα Λαρ Και ένας κύριος Μάρκος Ψαράκες Συναστρία κερδίζει η κυρία Λουκία Τζιάμαντάνη Η κυρία Σοφία Κουτρουφίνη Και η κυρία Πινελόπη Τζιάνου οι πρόοδοι πάνε σε κυρίους Ο κύριος Πύρο Δουκάκης, Ο κύριος Γιάννης Πεφάνης Και ο κύριος Λάμπρος Λοιπόν στοιχείων Ελπών. λοιπόν Το ραντεβού με τον Γιώργο Το Βασιλάκο κερδίζει Η κυρία Νέλη Αποστόλου Το ραντεβού Με μένα το κερδίζει η κυρία Γέμα Μιτζέλη τη διόρθωση του χάρτη την έβρεση ε, της ώρας, ακριβούς ώρας γέννησης η κυρία Σοφία Γιαλαμά α και έχω και το βιοσυντονισμό παιδιά το ξέχασα ο βιοσυντονισμός είναι κερδίζει κάποια μη τώρα Μαριέτα Μαριάνα βουλάλα, βουλάλα βουλάλα κάπως έτσι μη βουλάλά εν πάση περιπτώσει 6510 λέει τι είναι η ηλιακή επιστροφή Η ηλιακή επιστροφή είναι φτιάχνουμε το χάρτη που επιστρέφει ο ήλιος στην ίδια ακριβώς θέση που ήταν όταν γεννηθήκαμε Μπορεί να πέσει λίγο μία μέρα πριν, μία μέρα μετά, λίγο διαφορετική ώρα Εκεί φτιάχνουμε ένα αυτοτελή χάρτη. αυτό τον αυτοτελή χάρτη τον ερμηνεύουμε πρωτίστως αυτοτελώς και εν συνεχεία σε σύγκριση με τον α, γενέθλιό μας χάρτη. Εάν η ώρα γέννηση είναι σωστή, έχουμε ένα αρκετά αποτέλεσμα Μας δίνει το χρώμα της χρονιάς, αν θα είναι καλή ή όχι, που θα πρέπει να περιμένουμε εύνοια ή όχι και επίσης μας δίνει και τα α, γεγονότα... Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω διότι σήμερα είχαμε πάρα πολύ κόσμο η συμμετοχή σας ήταν συγκινητική ε, όσοι κερδίσατε δώρα ε, που είναι για ας πούμε η κυρία Αποστόλιου με τον κύριο Γιώργο Βασιλάκο ε, η κυρία Γκέμα Μιτζέλη μαζί μου αλλά και η κυρία Γιαλαμά που είναι η διόρθωση ώρας θα τα πούμε κάποια στιγμή από εβδομάδα πρώτα τηλεφωνικός για να φιξάρουμε τόσο εγώ όσο και ο Γιώργος τα καφέκαστα οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε τα οι συναστριέ, δηλαδή η κυρία Λουτκία Τζιαμαντάνη, η κυρία Σοφία Κουτρουφίνη και η κυρία Πινελόπι Τζιάνου, θα πρέπει να μας στείλετε εφόσον είναι συναστρία ένα πρόσωπο της αρεσκίας σας, της σχέση σας. Σε περίπτωση όμως, σε περίπτωση που δεν έχετε ή δεν θέλετε ή το έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα, περιπτώσει, θα μας στείλετε ένα mail, και θα σας στείλουμε είτε ηλιακή επιστροφή Είτε πρόοδο Είτε κάτι άλλο Δηλαδή Δεν θέλω Δηλαδή κάποιος ας πούμε Δεν του άρεσει καρμική Μπορούμε να κάνουμε μια τράμπα Όχι βέβαια να αφήσει την καρμική Για να πάρει ραντεβού Αλλά Θα μπορέσει να αφήσει την καρμική Και να πάρει Τι μπορεί να του συμβεί μέρα μέρα ας πούμε, Κάτι τέτοιο Ωραία απόψη πίση ξεχάσαμε να βάλουμε Λοιπόν θα βάλω Έτσι για το καλό του χρόνου Και ακόμα τρία άτομα Μέρα μέρα για ένα χρόνο Λοιπόν καθίστε να δω Ποιοι μου έχετε στείλει Ο που έστειλε ένα μαθητής μου Με βλέπει δύο φορέ την εβδομάδα και προσωπική συνάντηση Δηλαδή το τρομάτισες ε, Ένα λεπτό Λοιπόν, η μία κοπέλα που παίρνει μέρα-μέρα μέρα Είναι η κυρία Μέρη Σούδι. Η δεύτερη κυρία που παίρνει είναι η Λίτσα Βλάχου Η τέταρτη, η τρίτη κυρία μάλλον, είναι η κυρία Άννα Κάτι ε, Το email της είναι κάτι αντίκα, κάτι Καλό θα είναι να μα στείλει μια διευκρίνηση Και θα δώσουμε άλλη μια έτσι, στην κυρία Αγγέλα Λοιπόν, νομίζω yeah, yeah. Αχ Λοιπόν, η φίλη μου η Έλλη, θα τις δώσω και αυτήν μερα μέρα-μέρα Με πετύχατε σκάλες μου, είχες σκάλες Είμαι στην κούραση και δεν έχω Uh, αντιστάσει για να το συζητήσω λοιπόν. οπότε uh, είμαστε ok κάποια άλλη Βαγίοι γνωστοί που με πήρανε και μου στέλνουνε μηνύματα. Ε, αυτούς το, το θεωρούσα, ας πούμε, βλακία και ανοησία να τους έβαζα στο, στην κλήρωση. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Όλο τον κόσμο θα τον ικανοποιήσουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ... Ε, όλους εσάς που έχετε στηρίξει αυτή την εκπομπή ε, θέλω επίσης ε, θέλω επίσης να πω ότι από τη νέα χρονιά θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα με την έννοια ότι ε... είμαι αναγκασμένος λόγω του ότι έχω αναλάβει ένα project λίγο μυστήριο και για λόγες που δεν είναι επί της να τους αναλύσω η επικοινωνία μας λίγο θα αραιώσει ωστόσο θέλω να στηρίζετε τις εκπομπές τόσο τη... του Γιώργου Κατερίνα, στις Κυριακή και των άλλων παιδιών που πιθανόν θα έρθουνε και θα προσθεθούν στην παρέα μας και στην ομάδα μας ε... Ωραία, λοιπόν Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας ε... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή τη χρονιά επότε με πότε ανταλλάξαμε κάποιου κάποια γαλλικά, ό,τι έγινε ε, μιλάω με ανθρώπους που είναι του site εδώ, του, του σταθμού του chat, οχι με άλλους εννοείται λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ Ακόμα και μέσα από το, τους τσακωμούς μας Τις προστριβές μας Την αμφισβήτησή σας προς το πρόσωπό μου Με βοηθήσατε να γίνω καλύτερος ε, Τώρα Λοιπόν ο Κατσανάλη λέει Αν θες πάλι εδώ είμαστε Λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που δώσατε όλο αυτό τον καιρό στο σταθμό αν δεν υπήρχατε εσείς ε... δεν θα υπήρχαμε εμείς αυτό είναι το μόνο σίγουρο ωστόσο σε κάθε περίπτωση ε... θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είμαι στις είτε μέσα από εδώ είτε μέσα από αρθογραφία Εμείς ούτως ή άλλως φτιάχνουμε εδώ την πρώτη σχολή ουράνια αναστρολογίας στην Ελλάδα ε, Όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το κορς Θα υπάρχει ένα training κορς δοκιμαστικό ένας μικρός κύκλος μαθημάτων τριών, τεσσάρων τριών-τεσσάρων μαθημάτων τα, αυτά τα τρία-τέσσερα μαθήματα θα είναι δωρεάν εντάξει δεν βγάζουμε λεφτά από εκεί εσείς θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον αλλά θα μου επιτρέψετε να μην μας επιλέξετε να σα επιλέξουμε εμείς αν κάνετε διότι ο σκοπός από εδώ δεν είναι να κάνουμε κάτι που να μας γεμίσει την τσέπη δηλαδή αν ήταν να γεμίσω την τσέπη από την αστρολογία είχα πολύ περισσότερα πράγματα να κάνω διότι σε αντίθεση με κάποιους άλλους είμαι και έξυπνος και δεν είμαι και ανεπάγγελτος λοιπόν οπότε για να η αστρολογία εδώ εμάς είναι Τρέλα μα. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα τυχαία αλεξιπτοδιστές που πέσαμε στον χώρο γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε προς το τέλος της ε, εκπομπής. Ο Γιώργος εδώ θέλει να μου βάλει μπρίζας Το πρωτάθλημα δεν είπε ποιο θα το πάρει Δεν μπορείς να το πεις Εντάξει τώρα Λοιπόν Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους εσάς Που μείνατε μαζί μας Μέχρι αυτές τις μέρες Έχω λάβει κάποια mail ε... Θα στείλω κάποιες διευκρινείς θα χρειαστώ οπωσδήποτε από κάποιους από εσάς ε, ημερομηνία, ώρες, τόπους και κάποια άλλα πράγματα θα τα θα τα να Μην ε, η Ελλάδα ε, δεν είναι τόσο κατεστραμμένη όσο ε, φαντάζεστε ωραία αλλά επειδή τα, πρά τα πράγματα δεν γίνονται μια στιγμή στην άλλη από τόσο τραγικά σε αρκετά καλύτερα που θέλουμε ε, είμαι υποχρεωμένος να τονίσω λίγο τα δυσάρεστα έχει καλές θύμες η Ελλάδα και έχει και καλό υλικό η Ελλάδα γιατί εμείς αλάως έχουμε φιλότιμο Εν πάση περιπτώσει ε, όλο αυτό το καιρό από 7 εβδόμου που είμαι σε αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζει Αλλά ακόμα και παλιότερα ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ Και που με ακούτε Θέλω να σας ευχηθώ Ό,τι καλύτερο Για εσάς Και για τις οικογένειές σας Θέλω να έχετε υγεία Να βοηθάτε τους άνθρωπους σας Να σας πω την αλήθεια Με στεναχώρησε λίγο το γεγονός Που δεν βρέθηκε ούτε ένας Να επικοινωνήσει λίγο Για το θέμα του έματος Αλλά Εν πάση περιπτώσει Εμείς την προσπάθειά μας την κάναμε εννοείται ότι τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει δεν τους πουλάμε θα κάνουμε αυτά που πρέπει τόσο ώστε να βρεθεί το αίμα λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου καλές γιορτές